Καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου η εκπομπή Αστρική Πύλη ξεκινάει. Είναι η 12η εκπομπή για αυτή τη νέα εποχή της Αστρικής Πύλης. Η ραδιοφωνική εκπομπή που ασχολείται με την ελλακτική αναζήτηση στο παράξενο. Τη φιλοσοφία, την αρχαία Ελλάδα και οτιδήποτε άλλο. Μέσα σε αυτό το γκρίζο για τη χώρα μα κοινικό, θα προσπαθήσουμε μέσα στι επόμενε δύο ώρε να αναλύσουμε όλα όσα συμβαίνουν με την οικονομική κρίση, την ελληνική χρεοκοπία. Θα σχολιάσουμε ορισμένε εκφάνσει τη ελληνική χρεοκοπία. Δεν θα εξαντλήσουμε το θέμα σε αυτό το δύο ώρο. Έχουμε μια πολύ ώρα συνέντευξη. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο βέβαια, να τελειώσει το τραγούδι εισαγωγή και θα είμαστε πολύ σύντομα κοντά σα. Να στερικηπίλει και πάλι μαζί σα, ο μήνα Παπαγιωγίου. Και ο Αντρέπα Πανουτσόπουλο εδώ κάθε Δευτέρα 10 με 12. Κρατάμε στην θα βγάλουμε το χειμώνα μαζί, από ,τι φαίνεται. Τα Έστω... κερικά φαινόμενα σήμερα νομίζω ότι αξίζουν λίγα δευτερόλεπτα αναφορά. Ήταν ιδιαίτερα έτσι ακρέα. Ναι, δεν έχω ξαναδεί τέτοια καταγίδα εγώ στην Αθήνα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ήταν εντάξει τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Είναι η τρικυμία που υπάρχει στις θάλασσες, αυτά τα οι αέριδες που φυσούν, Βέβαια... η βροχή που πέφτει, το χαλάζι που πέφτει, νομίζω έρχεται να συντεριάξει με το κλίμα που υπάρχει μέσα στους εγκεφάλους μας. Επειδή είμαστε εδώ και εκπομπή αλλακτικής αναζήτηση να πούμε ότι από mainstream ενημερωτικά sites κυκλοφορούν, κυκλοφορεί εδώ και λίγε ώρες η θεωρία συνωμοσίας, η ϋποψία αν θέλετε, αν ήταν τυχαίο, που ξέσπασε μια τέτοια καταιγίδα τη στιγμή που η Ελλάδα ή η Αθήνα τέλο πάντων ήταν έτοιμη να εκραγεί. Πράγματα τα οποία, από ό,τι θυμόμαστε πριν από 7-8 χρόνια, α, α, ακούγονταν από τα στόματα κάποιων κύκλων που χαρακτηρίζονταν αυτομάτω περιθωριακοί. Τώρα, σήμερα, εγώ τα διάβασα σε, σε sites ενημερωτικά με εκατοντάδε χιλιάδε επισκέψει κάθε ημέρα. Να σου πω την αλήθεια, Μινά, θα κάνω ίσω ένα σχόλιο το οποίο θα σε ξενήσει. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτό είναι ενδεικτικό σω και τη ποιότητα τη δουλειά που έγινε σε πολλά από αυτά τα blogs. Δεν Η ενημέρωση δηλαδή. νομίζω ότι υποφέρει. Από από. Είναι ε, ε, ενημέρωση κονσέρβα, όλοι αντιγράφουν κάτι άλλο χωρί να ελέγξουν την πηγή. Να. και θα νομίζω αναφερθούμε πάνω σήμερα, πάνω σήμερα. Είναι παρετά αυτό το πράγμα. Νομίζουν όλοι πώ, ε, αν ανοίξει ένα μαγαζί σε μια γειτονιά, θα ανοίξουν ταυτόχρονα άλλα δύο-τρία, αν πέτυχε το πρώτο μαγαζί. Κάπω έτσι άνοιξε το τροκτικό. Ε, Ξαφνικά πέτυχε, ξαφνικά γεμίσαμε με αντίγραφα του τροκτικού <laughs> και μάλιστα κακά αντίγραφα και όλα σας φανταστείτε το, που και για το τροκτικό είχαμε βέβαια πολλά ραμαντά γιατί τέλος πάντων να μην αναλωθούμε σε αυτό το εσωτερικό αλησβερίσι Κάνοντας μία μικρή εισαγωγή αμύδια. για την αποψηνή εκπομπή να πούμε ότι θα αναφερθούμε εκτενώς σε όλο όσο συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα στην χώρα μας θα αναφερθούμε σε κάποια... Συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελληνική κρίση και που έχουν απασχολήσει τους ανθρώπους σε ό,τι αφορά την ελληνική χρεοκοπία. Στο κεντρικό μας θέμα, το οποίο θα ακολουθήσει μετά τα νεάκια, όπως σε κάθε εκπομπή Σιαδών, νομίζω μια φορά μόνο το έχουμε, έχουμε κάνει την εξαίρεση, θα ακολουθήσει μια εγώ θα λέγα, έτσι, συνοπτική, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα θέματα να καλυφθούν από μια εκπομπή. Δεν θα δώσουμε απαντήσει στα πάντα γιατί έχουμε κρίση πηγή. Τεράστιο. Κάποιες προσαγγίσεις θα κάνουμε όλο αυτό το φαινομένο. Θα μιλήσουμε αρκετά για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το τι είναι έχουμε από αυτό το μέτωπο. Και όπως επίσης θα κάνουμε μια αναφορά στον ελληνικό ρηκτό πλούτο. Τι συμβαίνει με αυτό το θέμα, με τα πετρέλαια και τις άλλε γαίες τις οποίες έχουμε στην Ελλάδα τι, τι, ας πούμε ποια είναι τα αποθέματα νικελίου της χώρας Να πούμε ότι και τα δύο αυτά θέματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να δείξουμε έστω και επιδερμικά α, χαρακτηρίζονταν αμφότερα ως επίσης περιθωριακά και γελία μέχρι πριν από μερικά χρόνια από την επίσημη πολιτική σκηνή Δηλαδή όταν έλεγες να διακδικήσουμε να... Να τις γερμανικές αποζημίωσεις Σε έλεγαν γραφικό Όταν έλεγες υπάρχουν ας πούμε πετρέλαια ή φυσικό αέριο Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο στο Αιγαίο ή οπουδήποτε αλλού Σε έλεγαν γραφικό Σήμερα πλέον, ειδικά ακόμα και τα τελευταία 24 ώρα Γιατί εξελίξανε ραχδές ε... Τίθενται επι... επιτάπητος από την επίσημη πολιτική σκηνή Απλά η διαφοροποίηση το. Έτσι νομίζουμε τουλάχιστον ότι, είναι, ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση σε αυτό που θα ακούσετε σε λίγο είναι ότι θα προσπαθήσουμε με έναν έγκυρο και σοβαρότερο από να προσεγγίσουμε το θέμα με βάση κάποιε πηγέ. δηλαδή έχουμε προ... προσωπικά εδώ και ο Μινάς φαντάζομαι έχει κάνει μια ανάλογη δουλειά ε, έχουμε λίγο κουράσει το θέμα γιατί είναι όντω δύσκολα θέματα αυτά στα οποία έχουν ίσω προσκοληθεί και εθνικιστικοί γλύλοι και κάνουν το δικό του παιχνίδι για τα ψηφαλά και τα λεγόμενα τέλος πάντων ε, δεν θα παίξουμε με, με αυτούς τους όρους εδώ σε αυτήν την εκπομπή ε, τα πράγματα που θα ακούσετε είναι από μελέτες ε, που είναι από πολύ έγκυρα πρόσωπα τέλος πάντων να μιλήσουμε λίγο και για το συνέντευξεζόμενό μα στην δεύτερη ώρα θα έχουμε εδώ καλεσμένο τον ερευνητή και συνεργάτη των περιοδικών Τρίτο και η Χελένη Κνέξου, τον κύριο Χρήστο Κασταμονίτη ο οποίο είναι προγραμματιστής και αναλυτής πληροφοριακών συστημάτων. Είναι επίση αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Νομισματικής Ένωσης, να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό. Ε, όπως επίσης είναι ανθογράφος στα περιοδικά Hellenic Nexus και Τρίτο θα τον έχουμε και live στο στούντιο συγκεκριμένα, θα τον περιμένουμε σε κάνα μισά ώρα πολύ να έρθει από εδώ Κύριο Κασταμονέτης ο οποίο είχε και ομιλία στην Μέτακον στις 28 Ιανουαρίου με θέμα του τους οικονομικούς εκτελεστές της Ελλάδας μέσα στο σκηνικό της παγκόσμιας κρίσης ε, Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πιστεύω, θα του θέσουμε μια σειρά από θέματα πάντα σε ό,τι αφορά το θέμα που θα δείξουμε σήμερα Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε στη Μέτακον πριν από λίγα δευτερόλεπτα, να σας πούμε ότι από χθε το βράδυ στην κεντρική σελίδα του μεταφυσικό.gr μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες ρεπορτάζ με όλα όσα α, είδαμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Την διοργάνωση αυτής μεγάλης εκδήλωσης από, με πρωτοβουλία τη του Μεταφυσικού στις 28 Ιανουαρίου Α, Ανάμεσα σε όλα, όλα αυτά τα οποία θα δείτε έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις περισσότερες από τις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την ημέρα Έχουν ανέβει στο YouTube, ήταν ένα τιτάνιο έργο Έτσι, Ευχαριστούμε και το τον Θανάστο Ναυγίκο για τη βοήθειά του από την W Researching Έκλεισε και αυτή η ενότητα. Βέβαια, Αντρέα, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι ήταν μόνο η αρχή έχει ενεργήσει ουσιαστικά σαν ένα πυροκροτητής εξελίξεων στον χώρο της εναλλακτική αναζήτησης. Εννοείται ότι ήδη τα πρώτα έτσι... Απόνερα τη εκδήλωση έχουν αρχίσει και ταρακονούν το πειρατικό του μεταφυσικό.gr και τη ελληνική κοινότητα του Μεταφυσικού. Ενδεχομένω να δούμε σύντομα να σα κάνουμε διάφορε ενδιαφέρουσε ανακοινώσει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βούμε περισσότερα όμω περί αυτού μηνά. Όχι, όχι, να περάσουμε στο δεύτερο νέο. Ναι, απλά ήθελα να ενημερώσω για, την, για το upload αυτού του άρθρου. στο επόμενο νέο, με το οποίο είναι από τον επιστημονικό χώρο. Έχω επιστημονικά ναιάκια σήμερα, πολύ ενδιαφέροντα. Το συγκεκριμένο βέβαια συνδέεται και με του χώρου του παραδόξου, του παραφυσικού, μεταφυσικού όπω θέλετε πείτε. Το δεν έχει σημασία αν τέλει. <laughs> Τεχνολογία τηλεπάθεια, πειραματική διάταξη, μετατρέπει τι σκέψει σε λέξει. Βρε, βρε, βρε. Τι εξέλιξη αυτοί που έχουμε. Έτσι, πολύ φρέσκο το νεάκι ίσω κάποιοι να το έχετε διαβάσει ήδη. Εγώ όμω το ξεχώρισα και πρέπει να εδώ να σας το καταθέσω εντός της ακουστικής σας όδου. Λοιπόν, είναι ένα πείραμα το οποίο διεξήχθη στο Berkeley είναι ένα γνωστό πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπου ο επικεφαλής ερευνητής Brian Pasley ζήτησε από 15 εθελοντές να ακούσουν μια σειρά από ηχογραφημένες λέξεις για 5-10 λεπτά και είχε συνδέσει ηλεκτρόδια στους εγκεφάλους του, εγκεφάλους τους, τα οποία βέβαια αυτή η διαδικασία απαιτεί μια χειρουργική επέμβαση, έτσι δεν είναι κάτι απλό. Τέλος πάντων. Ο Μπράιν λοιπόν, Πάσλεϊ και οι συνεργάτε στο Berkeley φαίνεται ότι τελικά το κατόρθωσαν και στο τελικό στάδιο τη μελέτη του έβαλαν ξανά του εθελοντέ να ακούσουν μια διαφορετική σειρά από λέξει για να δουν αν ο ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούσε να παράγει κάποιε από αυτέ μέσα από τα κύματα τη εγκεφαλική του δραστηριότητα. Κάτι το οποίο συνέβη. Όπω μα δήλωσε ο κύριο Πάσλεϊ, δεν πίστευε ήταν δυνατόν να λειτουργήσει, όμω τελικά κατεστεί εφικτό. Επίσης, όπως περιγράφεται στη μελέτη, η οποία δημοσίευτηκε στην επιστημονική επιθόρηση PLOS Biology, το μοντέλο επιτύχανε καλύτερο αποτελέσμα τότε καταγραφόταν η δραστηριότητα στην άνω κροταφική έλικα, μια περιοχή του εγκεφάλου η οποία βλέκεται με τον μηχανισμό τη ακοή. Το συγκεκριμένο πείραμα θα μπορούσε, αγαπητοί φίλοι του Ατλαντής, να βοηθήσει, είναι μάλλον το πρώτο μικρό βήμα για... Να πάμε στην ανάπτυξη συσκευών, οι οποίε μπορούν να μα δώσουν, δώσουν μάλλον δυνατότητα επικοινωνία σε ανθρώπου που έχουν προβλήματα ΚΟή ή ακόμα και είναι σε κομματώδη κατάσταση και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον έξο, με του υπόλοιπου μάλλον εύκολα. Τα διάφορα αυτά ηλεκτρόδια θα καταγράφουν τι σκέψει, μάλλον και τι σκέψει ίσω, γιατί μπορεί να η τεχνολογία να φτάσει να, στην καταγραφή λέξεων που σκέφτονται διαφοροί, έτσι, τα διάφορα ανθρώπινα πειραματόζωα Τέλο πάντων θα παρακολουθούμε αυτέ τις τεχνολογίες, βέβαια ήδη δηλώνουν ότι το να διαβάζουμε τη σκέψη δεν είναι τόσο εύκολο γιατί χρειάζεται τη συνένεση κάποιου, γιατί τα ηλεκτρόδια πρέπει να μπουν στον εγκέφαλό τους. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα νέα, να πούμε γρήγορα-γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας με την Αστρική Πύλη. Η εκπομπή είναι πάντα διαδραστική, κάθε εβδομάδα. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας από το Facebook. Μας βρίσκεται στο λογαριασμό ραδιοφωνική Αστρική Πύλη ή αλλιώς πληκτρολογείτε Stargate FM. Είναι εύκολο, μας βρίσκεται. Όπως είπε στο email stargate FM, stargatefmpapakigmail.com Επίσης για όσους φίλους θέλουν να μας στείλουν ένα μήνυμα, γράφετε στο κινητό σας α, α, α, κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54454. 54. Επίσης να πούμε και τους ανθρώπους που στηρίζουν, τους φορείς μάλλον που στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Uh, πρόκειται για το μηνύο περιοδικό το Mystery, έτσι, ένα πολύ γνωστό περιοδικό εναλλακτική αναζήτησης, uh, συνεχίζει να κυκλοφορεί στα περίπτερα όλη της χώρας. Όπως επίσης ο εκδοτικός οίκο iWrite, προτείνω να ανατρέξετε πολύ γρήγορα στον ιστότοπο της συγκεκριμένης εκδοτικής προσπάθειας irite.gr είναι μια καινούργια έτσι, εκδοτική προσπάθεια όπου πολύ εύκολα οι επίδοξοι γραφείς μπορούν με πολύ φθηνό να κάνουν αυτοέκδοση του βιβλίου τους και να κάνουν έτσι πολύ πολύ γρήγορα απόσβεση αυτής της πνευματική επένδυσης να μπορούμε να πούμε. Τέλος πάντων ανατρέξετε στον ιστότοπο iride.gr όπου θα βρείτε περισσότερα και περισσότερες λεπτομέρειες. στο στούντιο να πούμε μόλις κατέφτασε ο Χρήστος Κασταμονέτη, τον οποίο και καλησπερίζουμε γι' αυτό και η μικρή α, καθυστέρηση να προχωρήσουμε μηνάς να ολοκληρώσουμε την στήλη των νέων πιστεύω ναι, ναι, ναι. Λοιπόν θα πούμε. Όσο ζεστένεται εδώ κ. Κασταμό Έχισε το τρέξιμο Λοιπόν Είχαμε ένα θεματάκι τα προηγούμενα 24 ώρα με, ρόσκη, με μια ρόσκη αποστολή στην Ανταρκτική Προσπαθεί να εντοπίσει την επιφάνεια της περίμφημης λίμνης Βοστόκ Και να πούμε ότι χθε. Μετέδωσαν τελικά τα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι οι επιστήμονες σταμάτησαν τη γεώτερη σε βάθος 3.768 μέτρων και κατάφεραν τελικά... Να φτάσουν στην επιφάνεια τη Λίμνης. Πριν από λίγο 24 ώρε είχαν κυκλοφορήσει κάποιε φήμε ότι οι επιστήμονε είχαν χαθεί αφού ανακάλυψαν κάτι σημαντικό. Έκανε τον κύκλο του διαδικτύου το Έκανε συγκεκριμένο. Ναι, τον κύκλο νέο. του διαδικτύου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντω είχε κάποια βάση αυτή η είδηση. Ήταν απλά έτσι μια φήμη η οποία μεταδόθηκε και δημοσιεύτηκε σε αρκετά σοβαρέ ιστοσελίδε εδώ στην Ελλάδα. Τέλο πάντων, να πούμε ότι έτσι κι αλλιώ υπάρχει μυστήριο εκεί κάτω. Μιας και η συγκεκριμένη λίμνη έχει να έρθει σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα εδώ και 14 με 20 εκατομμύρια χρόνια. Οπότε οι επιστήμονες ελπίζουν να ανακαλύψουν πιθανόν κάποιες εξωτικές μορφές ζωής που ακμάζουν σε αυτό το αιώνιο και απομονωμένο σκοτάδι. συνεχίζουμε συνεχίζουμε μέσα σε ambient ρυθμού, σε ambient μουσικό χαλί πάμε σε ένα νέο το οποίο πριν ένα χρόνο ίσως είχε έρθει να μας συνταράξει, τελικά δεν ήταν τόσο συνταρακτικό αν θυμάστε, αν παρακολουθείτε τα τεκτενινόμενα του χώρου η νάσα έχει βγάλει μια ανακοίνωση ότι ότι σκοπεύει να κάνει μια ανακοίνωση που θα έχει σχέση με την εξωγήινη ζωή τέλος πάντων δεν φούμαρα ήταν αυτά ή θέλανε μάλλον να κερδίσουν έτσι την προσοχή του κόσμου το καταλαβαίνουμε βέβαια γιατί το ήταν... διαθεμικό πρόγραμμα της NASA Ήταν μια ανακάλυψη σε μια λίμνη ναι, εκεί στην Καλιφόρνια θα... που αποκαλέσ... Ναι, ναι. ναι. ήταν τελικά μια ανακάλυψη όπως συνέχισε και έλεγε ο φίλος Μινάς που έγινε σε μια λίμνη στην Αμερική όπου στον Καναδά, όχι στην Αμερική ήταν, στην Αμερική ήταν η λίμνη Τέλο πάντων, υποτίθεται εκεί ανακαλύφθηκαν κάποιοι μικροοργανισμοί οι οποίοι είχαν εντάξει μέσα στο κλώνο του DNA τους το στοιχείο αρσενικό, κάτι το οποίο σημαίνει ότι αλλάζει η αντίληψή μα περί της ζωής και το, από ποια είναι τα δομικά στοιχεία τα οποία συντελούν στη δημιουργία ζωής. Σοβαρή ανακάλυψη ωστόσο καναδεί επιστήμονες με επικεφαλής την Rosie Redfield στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολούμπια στο Βανκούβερ ε, ήρθαν να ανατρέψουν αυτά τα, τεκμήρια, τα ευρήματα μάλλον που είχε καταθέσει η ΝΑΣΑ, και ε, βέβαια οι επιστήμονε τη ΝΑΣΑ δηλώνουν ότι θα επανέλθουν δρυμύτεροι. Τέλο πάντων, ε, από την πρώτη στιγμή το έβρημα τη ΝΑΣΑ αμφισβητήθηκε από πολλού επιστημονικού κύκλου. Ε, δημιουργήθηκε μια σειρά από άρθρα, από επιστολές οι οποίε στην ουσία επεσήμαναν τα λάθη στη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν οι επιστήμονε τη ΝΑΣΑ. Τέλο πάντων. Ωστόσο η Ρόζε Ρέντφιλτ του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολούμπια ήρθε και έκανε και πείραμα αυτή τη φορά και ανακοίνωσε στο βαθμό που το φασματόμετρό μα μπορεί να ανιχνεύσει δεν υπάρχει ασενικό στο DNA του εν λόγω βακτηρίου πάπα λαϊνάσα Εντάξει τώρα είναι λίγο περίεργη η είδηση γιατί εδώ κοντζάμνω η έκανε ολόκληρη Ναι είναι και μάλιστα η εκστρατεία που έκανε η έχει χαρακτηριστικά viral δηλαδή προσπάθησε να εκμεταλλευτεί, να δημιουργήσει μια φήμη ένα παγκόσμιο στην γεγονός, της, ένα ο... Ένα ο... γεγονός στην ουσία το οποίο είχε καλυφθεί και live από την κοινότητα του μεταφυσικού αν για να καλά. ευλογήσουμε τα γένια μας ήμασταν το μοναδικό ελληνικό μέσον που το κάλυπτε ζωντανά εκείνη τη στιγμή λεπτό προς λεπτό παρακολουθώντας μέσα από το NASA TV τις εξελίξεις και τις δηλώσεις των επιστημόνων. Θα δούμε, θα έχει και επόμενα επεισόδια. Ναυτή φαρασοκομωδία, εγώ θέλω να πω, να βγαίνει ένας υποτίθεται σοβαρός οργανισμός και αμέσως μετά ένα χρόνο άλλος ένας σοβαρός οργανισμός να λέει δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ ακραία αυτά. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το πρώτο μουσικό διάλειμμα το οποίο θα είναι και μέσα στο κλίμα τη εκπομπή. Μιλάμε για χρήματα, για κρίση και τι άλλο, Dire Straits, Money for Nothing. Ατλαντής. μόνοροκ. Υπόνας Πύλη και πάλι μαζί σας εδώ στην εκπομπή με τον Μίνα Παπαγεωργίου και τον Ανδρέα Πανατσόπουλο. Καλεσμένος μας έχει καταφτάσει είναι ο Χρήστος Κασταμονίτης. Ε, κάτι παράδοξο έχει συμβεί σήμερα από ότι έχουμε ενημερωθεί στα FM 105,2 στην Αθήνα εδώ στην Αττική που εκπέμπει ο Ατλαντής. Δεν ακουκόμαστε. Μάλλον υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι θα συνδέεται και με τον καιρό ναι, λογικά θα είναι λογικό αυτό. Όσοι μα ακούτε τώρα, μα ακούτε μέσω internet. Αν θέλετε, ενημερώστε και όσου άλλου φίλου θέλετε ότι καλύτερα να συνδεθούν στο atlantis.fm.gr να μα ακούσουν. Γιατί απόψε τα FM ατύχησαν, ίσω το χαλάζει, παρέσαιρε την κεραία του σταθμού. Γενικά η χώρα δεν πάει καλά και συμπαρασύρει ακόμα και τι αόρατε τομάτε συχνότητε. Ε, τρόποι επικοινωνία πολύ γρήγορα. Μπορείτε να μας α, βρείτε στο Facebook «Ραδιοφωνική Αστρική Πύλη» ή αλλιώς Stargate FM. Το email της εκπομπής Stargate FM, παπάκι Και εμείς να περάσουμε γρήγορα-γρήγορα στο, στο θέμα μας. Λοιπόν, η οικονομική κρίση τα τελευταία 24 ώρα α, δείχνουν να είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την πορεία της χώρας. Όχι μόνο βραχυπρόθεσμα. Α, οι ειδικοί λένε ότι όλα αυτά θα μας επηρεάσουν για τις επόμενες δεκαετίες, ακόμα και ως το 2052 αν δεν κάνω λάθος λέγεται ότι είναι αυτή η σύμβαση. Ε, τα μεγάλα πολιτικά κόμματα δείχνουν ακόμα και σε αυτές τις στιγμές να παίζουν τα γνώστα παιχνίδια εξουσίας τους. Είδαμε σήμερα τον Τσακομό, αναφορικά με το θέμα του 13ου και 14ου 13 μισθού, το οποίο φαίνεται ότι η Τρόικα δεν το έχει. Πειράξει καθόλου, δεν το έχει προτείνει και τσακώνονται τα δύο μεγάλα κόμματα για το ποιος από τους δύο έσωσε το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια οι καδότιμοι στήκοι <χι> αναμένεται να κοπούν κάτι το οποίο θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις στην τσέπη του Ελλήνα φορολογούμενου. Βέβαια εμείς σήμερα θα δείξουμε κάποια θέματα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ευρύτερα ως προς το θέμα της κρίσης, δηλαδή δεν θα μιλήσουμε τώρα αν ο 13 ο μισθό θα υπάρχει, θα υπάρχει αν η μείωση των επικουρικών θα είναι 15-25%. Όχι, είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα για πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, σε αυτήν την εκπομπή θέλω να δώσουμε μια ευρύτερη διάσταση του θέματος κρίσης, το οποίο θέμα κρίσης δεν είναι από μέρα σε ημέρα. Είναι χρόνια αυτή η κρίση και ίσως πρέπει να το δούμε και σε αυτή τη διάσταση, και όχι είναι. μόνο στο εφημερό. Ναι, ναι. και είναι θέματα αυτά τα οποία θα δείξουμε σήμερα, τα οποία έχουν προταθεί κατά καιρούς, μέσα όλα αυτά τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, α, ως πιθανή διέξοδη. Δηλαδή και το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων που είπαμε και το θέμα του ρηκτού πλούτου, Υπάρχουν όμω αρκετά μυθεύματα, αρκετοί μύθοι ε, και ασάφειε γύρω από όλα αυτά τα θέματα και θα προσπαθήσουμε σήμερα να ξεδιαλύνουμε κάπως το τοπίο. Έχει αναπτυχθεί ένα γαϊτανάκι διαφόρων δημοσίευσεων και ειδήσεων γύρω από τα θέματα τα οποία τώρα θα θίξουμε, όπω σα είπαμε, οι γερμανικέ αποζημίωσεις και ο ελληνικό ορυκτό πλούτο. Ε, υπάρχει ίσω και μια βιομηχανία γύρω από αυτή τη θεματολογία. Τέλο πάντων, εμεί θα κάνουμε μια προσπάθεια με έγκυρο τρόπο να προσπαθήσουμε να σας περάσουμε κάποια πράγματα να σας πούμε κάποιες αλήθειες τις οποίες να δεν τις έχετε ακούσει με... ποτέ δεν ξέρουμε Λοιπόν, να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο τον Απρίλιο του 1941 όπου και τα γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Ελλάδα από το βορρά οι Γερμανοί οποίοι ουσιαστικά συνέχισαν το αποτυχημένο έργο των συμμάχων τους των Ιταλών που είχαν Αποτύχει λίγου μήνες νωρίτερα να περάσουν στην ελληνική επικράτεια. Τέσσερα περίπου χρόνια διήρκησε η γερμανική ναζιστική κατοχή εδώ στην Ελλάδα και βέβαια έχει μείνει στις συνειδήσεις των παλαιοτέρων, ιδίως για, για τη σκληρότητά της πίν, πίνα και φτώχεια σίγουρα σημάδεψαν τη ζωή των Ελλήνων όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα το οποίο ανοίγει, φαίνεται να ανοίγει τις τελευταίες εβδομάδες το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων εδώ στη χώρα μας για όλα τα δεινά που άφησαν, τα κακά που άφησε πίσω της η γερμανική κατοχή Έχουν γίνει διάφορες μελέτες κατά καιρούς αλλά αν μπορούσαμε να πούμε έτσι σαν ένα γενικό συμπέρασμα ουδέποτε το ελληνικό κράτος δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα σοβαρά με, την, με το αίτημα για την καταβολή των συγκεκριμένων αποζημιώσεων Οι λόγοι είναι πολύ και διάφοροι, θα τους αναλύσουμε εδώ Σύμφωνα πάντως με σύγχρονου υπολογισμούς Που έχει κάνει κυρίως ο Μανώλης ο Γλέζος Ξέδωσε πριν από μερικά χρόνια έναν ημερωτικό δελτίο με τίτλο «Μνήμη και χρέος» Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θέτει το ποσό της αποζημίωσης που μας οφείλουν οι Γερμανοί Σε περίπου 162 δισεκατομμύρια ευρώ σημερινά χρήματα βέβαια, από αυτά τα 108 σχετίζονται με την αποζημίωση στη διεθνή συνδιάσκεψη της ειρήνης στο Παρίσι έτσι. και τα 54 δισεκατομμύρια από το κατοχικό δάνειο που καταβλήθηκε το 1942, ένα δάνειο, όταν λέμε κατοχικό δάνειο εννοούμε ένα δάνειο το οποίο το πήραν οι Γερμανοί με το έτσι θέλω, δηλαδή μπήκαν μέσα στην Ελλάδα και είπαν τότε Ότως στη... άλλως ήταν κατακτές ότι θέλανε, υπήρχαν βέβαια πολύ έντονοι θύλακες αντίστασεις, ωστόσο η κυβέρνηση τη χώρα ήταν κατοχική, διορισμένη από αυτούς. Βέβαια όλα αυτά τα ποσά είναι σχετικά, μιας και κάποιοι σήμερα προσθέτοντα ακόμα και, τους, και το θέμα των τόκων για παράδειγμα που ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις, υπολογίζουν τελικά το συνολικά χρωστούμενο ποσό της Γερμανίας στα 1,33%. Αδιανόητο πόσο βέβαια. Θα ήθελα να δω, Μινά, πιο δικαστήριο θα μπορούσε να αποδώσει σε ένα κράτο Όχι, νομίζω ότι κάτι έτσι θα γίνει. Αν το αποδώσει, πώ θα το εισπράξουμε, Τι θα, θα πάμε, ας πούμε, θα γεμίσουμε αεροπλάνα οι Έλληνε και θα πάμε στη Γερμανία και θα γυρίσουμε με κεμάτες τσέπε. Μάλλον υπάρχει μια αφέλεια σε αυτό που είπα τώρα. Τέλο πάντων συνέηξε τώρα είναι ένα... Πρόσφατα να πούμε μόλι πριν από μερικέ εβδομάδε εκδικάστηκε στο δικαστήριο τη Χάη μια υπόθεση για τι γερμανικέ αποζημιώσει το δίστομο, ναι. α, που Χρησιμοποιήθηκε η Ιταλία ουσιαστικά σαν δούριο είπε όλε αυτέ οι υποδοχή. στην ουσία ε, ε, οι κάτοικοι του, οι, μάλλον οι απόγονοι όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν βέβαια από το δίστομο. Υπάρχουν επεισόδιο. Υπάρχουν, υπάρχουν, βέβαια γιατί υπήρξε ολοκαύθωμα. Αν ήρθε ο Διονύη Κοτσάκη, Διονύη έχουμε πρόβλημα με τα FM. Δεν ακούγεται το σταθμό στα FM. Λοιπόν. Έτσι μα λένε. Τέλο πάντων, θα το δούμε αυτό το θέμα. Σε πονοκεφαλιάζουμε, έτσι. Όχι, όχι. όχι καλά κάνουμε. Τέλο πάντων, συμβαίνουν αυτά. Ε, για το Διστόμο, ε, επειδή το ελληνικό κράτο στην ουσία αγνώρισε του κατοίκου του Διστόμου, και κατά τη μου τα δίκαια αιτήματα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί στην ουσία βγήκαν οι Γερμανοί και κατέστρεψαν. Αυτό το χωριό. Ε, απευθύνθηκαν στην Ιταλική δικαιοσύνη και τέλος πάντων το δικαστήριο της Χάγη, ε, που θέλαμε βέβαια να πάμε και για άλλα θέματα εκεί, είπε ότι ε, ε, τα τελικά δικαστήρια τα οποία δικαίωσαν τους Έλληνε ε, του Διστόμου παραβιάζουν τη γερμανική ασυλία. Οπότε αλλάξτε, παιδιά. Μην πειράζει κανείς στη Γερμανία. Τώρα, βέβαια, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα σε όλο αυτό το θέμα. Για ποιο λόγο η ελληνική πολιτεία δεν έχει θήξη? Το συγκεκριμένο ζήτημα Εδώ τώρα θα μπορούσαμε να, το... να συνοψιστεί το όλο θέμα σε τρία σημεία Μέχρι το 1950 υπήρχαν πάρα πολλά ιστορικά προβλήματα στο ιστορικό της Ελλάδας Αποκορύφαμε φυσικά η εκδήλωση του εμφυλίου πολέμου αμέσω μετά το 2 Παγκόσμιο Πόλεμο δεν προλάβαμε να... να σάνουμε Ήρθε και ο εμφύλιος και τα κατέστρεψε όλα Αμέσω μετά τον εμφύλιο το 1952 είχαμε τη κυβέρνηση του Παπάγου η Γερμανία είχε ήδη καταφέρει να ορθοποδήσει μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ήδη αποτελούσε την πρώτη δύναμη. Λοιπόν, η Γερμανία, να, να πούμε, τέλο πάντων, δεν θα προλάβουμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά, αλλά. και η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερο μπαταχτή τη Ευρώπη, έτσι, όχι η Ελλάδα. Mm -hmm. και στη Δανία, χάρη στη Γερμανία, χάρη στη και, και πολεμικέ αποζημιώσει χρωστά που δεν έχει αποδώσει ποτέ. Τέλος πάντων. Απλά μετά είχε... κατηγορούν τη μικρή Ελλαδίτσα ότι φέσωσε τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Μέσα σε 8 περίπου χρόνια είχε ήδη καταφέρει να καταστεί ξανά η πρώτη οικονομική δύναμη της Ευρώπης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ενώ από εκεί πέρα, αμέσως μετά την δεκαετία του '60 είχαμε την δημιουργία της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ αργότερα της Ονέ. Η Γερμανία διαχρονικά αποτελεί ε, έναν από τους ισχυρούς παίκτες όλες αυτές τις κατάσταση. οπότε όπως καταλαβαίνετε όλη αυτή η κατάσταση αποθάρρυνε τι ελληνικές ηγεσίε να θέσουν τέτοια θέματα. Πριν από λίγα 24 ώρα μόλις η, ε, ανακοινώθηκε ότι έχει υπάρξει μια διακομματική επιτροπή βουλευτών η οποία είναι έτοιμη να θέσει το θέμα των γερμανικών αποζημιών αλλά, αλλά βέβαια... Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια ναι, που λέει και μια παρήγορη. Ναι, το οι 12 να θυμηθούν για γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη δεκαετία του 1940. Okay. Και ίσως όλα αυτά να είναι μέσα στα δεν πλαίσια τους πίστε, εύουμε, των εντυπώσεων. Δεν του πιστεύουμε, δεν έπιασε τώρα ο πόνος, έτσι. Όχι, βέβαια. Αυτό που προσπαθώ να πω τώρα είναι ότι μάλλον είναι στα πλαίσια εντυπώσεων όλε αυτέ οι κινήσει, τέτοιε ώρε ειδικά. Εντάξει, τι να, να πει. Τώρα το θέμα είναι τεράστιο, βέβαια. Εγώ έχω εδώ πολύ λικό. Αλλά καλό θα ήταν να περάσουμε και στο άλλο θέμα με τον ορυκτό <Συλίτρο> ναι, πλούτο. Εγώ στην ουσία ναι. μηνάμαι εδώ με τον ορυκτό πλούτο. Θα κάνω βέβαια ε, ε, ξεχωριστή να ε, ε, ε, το πετρέλαιο το οποίο είναι αυτό που έχει ακουστεί αρκετά. Έχω διάφορα σκόρπια στοιχεία στα οποία θέλω να σχολιάσουμε με τις ε, μέχρι τώρα έρευνες τέλο πάντων. Τι γνωρίζουμε για τα πετρέλαια. Και στην εισαγωγή πρέπει να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Η, λέξη που, η φράση που είπα πριν μέχρι τώρα έρευνες είναι πολύ σημαντική γιατί ως τώρα στην Ελλάδα έχουν γίνει 175 γεωτρήσεις ε, για πετρέλαιο. Από, από αυτές οι 20 με 22 μπορούμε να πούμε ότι είναι αντιπροσωπευτικές με βάση τα σημερινά δεδομένα. Ε, η πηγή αυτή τη πληροφορίας είναι... Ο Δ. Κωνσταντίνο Νικολάου, ο τεχνικός σύμβουλος μιας πετρελαϊκής εταιρείας, αρκετά έγκυρος. Νομίζω ότι είναι και από αυτον τα στοιχεία που έχω για το πετρέλαιο. Είναι ένα της πετρελαϊκής αγοράς, ο οποίος έχει γνώση του ορεικτού πλούτου της χώρας και του πετρελαίου ειδικότερα. Οφείλουμε να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με έναν οργανισμό των PEPS. Η Ελλάδα κατατάσσεται ω 75η σε 115 χώρε ω προ τι δραστηριότητε έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Στην ουσία, μιλάμε για ένα παρθένο πεδίο για την ελληνική πραγματικότητα. Μιλάμε για ελληνικά πετρέλαια. και τόσα χρόνια δεν έχουμε κάνει, μπήκαν στον κόπο να κάνουμε ένα διαγωνισμό έστω ε, χωρί να ξοδέψει το ελληνικό δημόσιο ούτε ευρώ. Δεν λέω ότι θα ήταν αυτή η δόκιμη διαδικασία, αλλά έστω και αυτό. Για να κάνουν έρευνε, να δούμε, υπάρχουν πιθανά κοιτάσματα. Εδώ βέβαια πέρα από το ζήτημα του αν όντω κάτι τέτοιο ενδιαφέρει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία τίθονται και θέματα εθνικής άμυνας, μιας και όλα αυτά σχετίζονται με τις αποκλειστικέ οικονομικές ζώνες μια έκφραση την οποία την έχουμε μάθει τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, την λεγόμενη ΑΟΣ και από ό,τι φαίνεται οι ελληνικές κυβερνήσεις μπροστά στις όποιε απειλές δέχονται από γειτονικέ χώρες φαίνεται ότι διστάζουν να προβούν ακόμα και σε, στη διενέργεια ερευνών, έτσι καθαρά ερευνητικού σκοπού. Απλά έχουμε μια εξέλιξη στο θέμα της ΑΟΖ, ε, η οποία αφορά ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε το 2011 και μάλλον το Δεκέμβρη του 2011, άρα είναι πολύ καινούριο το οποίο, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Υφυμπουργό κ. Μανιάτη, ο οποίος, ο κ. Μανιάτης, ο οποίος παρακολουθεί τα αντακτενόμενα στον ενεργειακό τομέα της χώρας, είναι στην ουσία αυτός που τρέχει το θέμα των πετρελαίων στη χώρα, αυτόν τον καιρό, ο οποίο δηλώνει ότι στον, στο άρθρο 156 του νόμου 4001-2011 υπάρχει αναφορά στο πώς ορίζεται η ΑΟΣ, εφόσον δεν υπάρχει διακρατική συμφωνία και ορίζει ότι είναι... Είναι η μέση γραμμή κάθε σημείο τη οποία απέχει ίση απόσταση από τα εγκύτερα σημεία των γραμμών βάσης. Τέλος πάντων αυτό στην ουσία κατοχυρώνει τα ελληνικά συμφέροντα σύμφωνα με τον κύριο Μανία, έχει καταθεθεί αυτό το... είναι νόμος του κράτους αυτό πλέον. Εντάξει, απλά η Ελλάδα δεν έχει καν μπει στο κόπο να εκφράσει... Ναι, απλά δεν έχει πρέπει να γίνει διακρατική της. συμφωνία στην ουσία. Άμα το θέμα που το σημαντικό με τα πιτρέλια, πέρα από το. Αν υπάρχουν, πού υπάρχουν και σε την ποσότητα, και αν είναι εκμεταλλεύσιμα πρώτα απ' όλα, και ποιο είναι το κόστο εξόριξη, και αν τα έχουν βρει οι διεθνεί παίκτε του πετρελαίου για να πούνε ότι. να δώσουν το OK, θα πρέπει ε, κάποια στιγμή η Ελλάδα να έρθει σε συμφωνία με την Τουρκία όσον αφορά το πετρέλαιο του Αιγαίου. Δεν, δεν μπορεί να γίνει αλλιώ αυτό. Έτσι πιστεύω. Βέβαια, η Κύπρος ήρθε να διαψεύσει αυτή τη λογική. Νομίζω ότι η Ελλάδα ίσω ε, δυσκολευτεί να ακολουθήσει. Αυτόν τον δρόμο που μοιάζει έτσι ένα μικρό νησί, όχι μικρό νησί, ένα νησί πολύ κοντά στην τεράστια Τουρκία, έρχεται και σαν του γαλάτε, τσιτ... τσιτώνει εκεί του γείτονε και του λέει: Εγώ θα εξορίξω φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Mm -hmm. Συνεργασία με το Ισραήλ, βέβαια, το οποίο είναι ο χωροφύλακα τη περιοχή, να τα λέμε όλα. Τέλο πάντων, ω προς το θέμα τη ΑΟΣ, έκανα αυτή την παρέμβαση ότι υποτίθεται ότι η Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο έκανε έστω και αυτή την κίνηση που αφορά το εσωτερικό της δίκαιο βέβαια. Τέλο πάντων, ε, σας είπα ότι στην ουσία είναι παρθένα περιοχή η Ελλάδα ως προς το θέμα του πετρελαίου, δεν έχουν γίνει πολύ λίγες έρευνες, άρα αν θέλουμε να ασχοληθούμε με πετρελαίους στη χώρα πρέπει να αυξήσουμε αυτή τη δραστηριότητα σε έρευνα γύρω από δυο γονάνθρακες. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Νικολά, ο οποίος ε, επαναλαμβάνω είναι έμπειρο ε, τον εμπίστευομαι περισσότερο από τις ε, πηγές του, που θα μπορούσα να βρω από το ελληνικό δημόσιο Δεν ξέρω γιατί, μπορείτε να φανταστείτε Μας αναφέρει ότι στο κατάκολλο το οποίο βρίσκεται στον πύργο Εντοπίστηκε το 81 με 82 πετρέλαιο Βγήκε και ανακοίνωσε το Υπουργείο τότε ότι η εκτίμηση της ποσότητας είναι 3 εκατομμύρια βαρέλια Τα οποία χαρακτηρίζοντας άκρο συντηρητική εκτίμηση και δεν ήταν δουλειά το Υπουργείο να ανακοινώσει τι βρήκανε. Αυτό είναι θέμα των εταιρειών τι κάνουν. Έτσι δήλωσε τουλάχιστον ο κύριος Νικόλαος σε μια συνέντευξη που παρακολουθούσα. Επίσης ε, ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το πετρέλο ανοίγω διάφορα υποθεματάκια νομίζω που δεν γίνεται ίσως καμία αναφορά στα μίντια περί αυτού και σε όλη αυτή τη συζήτηση κανεί δεν το έχει εισαγάγει έτσι νομίζω τουλάχιστον το περιβαλλοντικό θέμα, δηλαδή έστω ότι γεμίζουμε την Ελλάδα με τη θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας με πλατφόρμες, οι οποίες εξαγαγούν πετρέλαιο. Αν γίνει ατύχημα λόγω ενό σεισμού π.χ. Δεν, ανθρώπινο... Δεν βάζω τον ανθρωπινό παράγοντα μέσα στην ουσία θα καταστρέψουμε το μισό Αιγαίο π.χ. για πολλέ γενιές είναι ένα θέμα αυτό ωστόσο να κάνουμε μια αναφορά ότι στον πρίνο το κοίτασμα του πρίνου το οποίο βρίσκεται Αντί ε, στη στην περιοχή τη Καβάλλα και τη Θάσου. Η Θάσος είναι τουριστική περιοχή, είναι τουριστικό νησί, κατάφυτο κιόλα από τα πιο όμορφα νησιά του Αιγαίου. Δεν έχει ακουστεί τίποτα, δεν έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα και εκεί κάνουμε εξόρυξη κοντά 30 χρόνια και παραπάνω. Οπότε δεν είναι τόσο επικίνδυνο το θέμα, αλλά είναι και αυτό ένα θέμα στο οποίο πρέπει να δοθεί εξαιρετική προσοχή, η υπερβαλλοντοική διάσταση τη εξόριξη πετρελαίου. Δηλαδή, okay, Ήρθαμε, βρήκαμε πετρέλαιο. Αν να καταστρέψουμε τη χώρα μα λόγω ενό αντιχήματος, πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Είδαμε τι έγινε στον κόλπο του Μεξικού. Τέλο πάντων. Ναι, ναι, οι καταστροφέ αυτέ περιβαλλοντικέ πρέπει να υπάρχουν στο μυαλό μα, βέβαια. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, φαίνεται πω πρόκειται για μια ιστορία η οποία όντω έχει πολύ ψωμί. Ε, Επίση, στον πατριακό κόλπο, κόλπο, υποτίθεται ότι θα γίνουν τώρα γεωτρήσει. Συγκεκριμένα γεωτρήσει από ότι. Ε, ανακάλυψα στο, στις πηγές μου δεν είναι και κανένα δα, δα, τρομερό μυστικό νομίζω ότι θα τρέξουν 2 Μαρτίου μέσα στο Μάρτιο του 12 θα γίνουνε μάλλον ο διαγωνισμός θα γίνει το Μάρτιο του 2012 εντάξει τουλάχιστον φαίνεται ότι θα οριστούν ξεκινήσει... οι ανάδοχοι θα οριστούν οι ανάδοχοι νομίζω, φαίνεται να ότι κάτι έχει, ξεκινα... έχει ξεκινήσει ναι, να έχει, κινείται έτσι. τρέχει το θέμα βέβαια μέσα να χωρεί πάρα πολύ που τρέχει τέτοια περίοδο διότι η σε τέτοια περίοδο οικονομική κρίση και με τον ξένον δυνάστη να έρχεται να επιβάλλει καταστάσει στη χώρα και το πολιτικό προσωπικό να χορεύει στου ρυθμού ε, τη φλογέρα τη κυρία Μέρκελ, τη κόμπρας τη Μέρκελ. Τι λε τώρα. Τέλο πάντων, ε, είναι, είναι εξαιρετικά ύποπτο που σε τέτοιε εποχέ λοιπόν, ερχόμασταν να εκμεταλλευτούμε τον ορεικτό το μα πλούτο. Έπρεπε να το έχουμε κάνει τουλάχιστον 15 χρόνια πριν. Και ουσιαστικά πάνε να χαθούν και αυτά έτσι, ε, όπως... Ε, μα έχουν ήδη χαθεί, όλη αυτή η καταστροφή που ήρθε με την κρίση και όλη αυτή τη δυστυχία που έφερε και να βρει πετρελαιό, στην ουσία το μπλούτο του πετρέλίου στον έχουν ήδη αρπάξει κατά την νόμη μου μέσω της κρίσης και ούτως ή άλλως οι εταιρείε τους θα τα εκμεταλλευτούν ευρύ Ο Έλληνα πολίτης τι θα χαρεί, δηλαδή η Βενεζουέλα ας πούμε είναι μια χώρα η οποία έχει... Είναι από τις, έχει από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι ο λαός της Βενεζουέλας είναι από τους πιο πλούσιους λαούς του κόσμου. Ένα παράδειγμα. Δε σποζούν στη Σαουδική Αραβία οι άνθρωποι. Έχουν πολλά χρήματα, αλλά τι συνθήκες ζωής υπάρχουν. Ε? Πολλές χώρες έχουν ορυχτό πλούτο μηνά και ο λαός είναι καταδικασμένος σε δυστυχία. Δεν σημαίνει κάτι αυτό απαραίτητα, δηλαδή... Παρουσιάζει το σενάριο του πετρελαίου ω ένα μεσιανικό σενάριο που θα έρθει αυτό το πετρέλαιο, δεν θα έρθει η ομάδα, έψιλον ε, θα έρθει το πετρέλαιο τελικά, να μα σώσει και να μα βγάλει από τη δυστυχία μα. Κούνια που μα κούναγε, αν έχουμε τέτοια πράγματα στο μυαλό μα, το πετρέλαιο δεν θα έρθει να αλλάξει δραματικά τα πράγματα στη χώρα. Και αυτοί που θα κερδίσουν εν τέλει, έστω ότι τα κοιτάσματα αυτά είναι τεράστια, αυτοί που θα κερδίσουν δεν θα είναι οι Ελληνέ πολίτε. Τέλο πάντων. Να συνεχίσουμε επίσης να πούμε για τον Πανταρικό κόλπο που δεν έφερα πριν. Υποτίθεται ότι εκεί έχουν δυνητικά εντοπιστεί 200 με 300 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Στην Ήπειρο, η ότι η οποία βέβαια είναι πολύ δύσκολη περιοχή, γιατί έχει δύσκολο ανάγλυφο και γεωγραφία, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Νικολάου. Πρέπει να υπάρχουν κοιτάσματα. Η γειτονική χώρα, η Αλβανία, εκμεταλλεύεται κοιτάσματα κοντά στα σύνορα. Οπότε είναι αρκετά πιθανό να έχουμε και στα, στην ελκύμερια κοιτάσματα. Στη Ζάκυνθο, στην οποία Ζάκινθο από το 1956 έγιναν, μάλλον το 1956 έγινε τελευταίε γεωτρήσεις τόσο παλιές είναι δηλαδή, από τότε δεν έχουμε ξανά την στην περιοχή. Στα Γιάννενα υποτίθεται ότι σταμάτησαν οι έρευνε, γιατί συνάντησαν στα 4.000 μέτρα πολύ μεγάλε πιέσει μέσα στο έδαφο της γης, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα πως έρευνα και στα αγιοτρυπανά κτλ. Πρέπει να γίνουν και άλλες έρευνε εκεί. Έχουν, υπάρχουν και άλλε Δελβινάκη είναι μια άλλη περιοχή στην οποία επίσης συνάντησαν μεγάλη πίεση οι εταιρείες στα αγιοτρυπανά Τέλος πάντων και να πούμε και για την Νότια Κρήτη, όπου έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Έχουν βγει και άνθρωποι οι οποίοι έχουν... Και ίσω και θεσμικό ρόλο, και έχουν πει ότι ας πούμε, η Ελλάδα θα σωθεί από τα πετρέλα τη Κρήτη. Υπάρχει τεράστια ποσότητα, τουλάχιστον με του ανθρώπου τη αγορά που επειδή είναι γεράκια, εγώ του ακούω γιατί ζουν από αυτό. Τέλο πάντων, πετρέλαιο στην πάτρα αξία 20 δι, μα λέει ο κ. Κασταμονίτη. Θα τα πούμε και θα, θα κάνω και πάρε παρεμβάσει στη συνέχεια που θα έχουμε τη συνέντευξή του. Στην Νότια Κρήτη ε, υπάρχει μια σύγχυση. Στην Λεβαντίνια Λεκάνη, η οποία ορίζεται από την Κύπρο, το Ισραήλ και τον Λίβανο, έχουν, όπω έχουμε πει, εντοπιστεί πολύ μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Τουλάχιστον αυτό έχει σκάσει το φυσικό αέριο, κυρίω τώρα. Και πετρέλαιο υποτίθεται ότι υπάρχει εκεί πολύ. Ωστόσο, η Νότια Κρήτη είναι άλλη γεωγραφική περιοχή τελείω. Δηλαδή, ενώ υποτίθεται ότι είναι γειτονικέ και υποθέτει εύλογα κάποιο ότι οι δομέ που υπάρχουν στη Λεκάνη. Ανάμεσα στο Ισραήλ, την Κύπρο και το Λίβανο, η Κρήτη είναι πολύ κοντά. Γιατί να μην υπάρχει κάτι ανάλογο Είναι άλλη τελείω γεωγραφική ζώνη. Είναι η μεσογειακή ράχη εκεί, όπου η αφρικανική πλάκα καταβυθίζεται πάνω από την, κάτω από κάτω την, από την ευρωπαϊκή. ευρωπαϊκή και γίνονται σεισμοί κτλ. Τέλο πάντων, είναι τελείω διαφορετικό το ανάγλυφο εκεί. Είναι άλλη γεωγραφική περιοχή. Είναι Άρα τα δεδομένα. Και από ό,τι μα είπαν οι άνθρωποι τη αγορά, δεν έχουμε δεδομένα, θέλει δουλειά. Δεν ξέρω τι ισχύει τελικά από όλα αυτά. Έχουν γίνει διάφορες μικρές έρευνες στην Ελλάδα, όπως σας είπα είναι πάρα πολύ λίγες. Δηλαδή σε μια χώρα που ποτέ δεν έχει τεράστια αποθέματα, να, έχουν γίνει, να υπάρχουν αυτή τη στιγμή 20 με 22 μελέτες έγκυρες, Εμένα μου φαίνεται ότι είναι πολύ μικρό το νούμερο. Λοιπόν, α... Νομίζω ότι κούρασα λιγάκι Όχι, Ρωσακό. εντάξει, ήταν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. 2 Μαρτίου θα γίνει η κατάθεση προσφορών, μάλλον των εταιριών. Το βρήκα στι σημειώσει μου. Ωραία. Ε, ο ανάδοχο που θα οριστεί αργότερα, λογικά. Και ένα παράδειγμα να δώσω ότι το 1980 από τον Πρίνο και την εξόριξη που κάναμε εκεί, καλύπταμε το 15% των ημερήσεων αναγκών σε πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε το 1% από αυτό το κοίτασμα τέλος πάντων αυτό σημαίνει ότι και έχουν αυξηθεί και οι αναγκές πολύ σε πετρέλαιο και ενέργεια εδώ ένας φίλος ο Βασίλης στο facebook μας λέει ότι το 1953 όταν έγιναν οι σεισμοί στα Επτάνησα είχε ακούσει αναφορές και μαρτυρίες από ντόπιους γιατί ο ίδιο είναι από κεφαλονιά ότι υπήρχαν φωτιές στη θάλασσα μετά το σεισμό που οφείλονταν στο πετρέλαιο που έβγαινε. Πολύ λογικό είναι αυτό γιατί το πετρέλαιο στην περιοχή εκεί στη Ζάγκριθο ενδεχομένω νομίζω βγαίνει και μόνο του. Να. Βγαίνει ελεύθερα μόνο του Να. στο περιβάλλον. Θα τα πούμε. Και νομίζω ναι ο Ηρόδοτος Όπως λέγει ο κύριος <ο Ιωδοτοτος>, Πισεμμάδας Το έχει αναφέρει και στην ομιλία του Τώρα τι γίνεται να φύγουμε λίγο από όλα αυτά Λίγο πριν κλείσουμε Να πούμε ότι μέσα στην κρίση έχουμε πει Ότι το θέμα της το θέμα των πετρελαίων και του ορυκτού πλούτου γενικότερα ή αλλιώς το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων έχουν πάρει φωτιά συζητήσει. ο κόσμος αναζητεί α, λύσεις, αναζητεί εύκολες λύσεις θα λέγαμε, δεν είναι κακό να το πούμε α, και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα υπάρχουν και κάποια ζητηματάκια τα οποία βγαίνουν στον αφρό που αποδεικνύονται εν τέλει χώξεις, απάτες δηλαδή ένα από αυτά αποδείχθηκε αβάσιμο εν τέλει ήταν το ζήτημα με τις περίφημες μετοχές Τη Τράπεζας Μεγάλης Ανατολής στη Γαλλία, έτσι να μην το αναφέρουμε τώρα με τις μετοχές που βγήκαν ξαφνικά μετά από κάτι δεκαετίες και υποτίθεται ότι στήχιζαν κάτι δισεκατομμύρια ευρώ και ότι θα έσωναν την Ελλάδα Ένα τελευταίο που βγήκε και μάλιστα βγήκε τώρα τις τελευταίες μέρες θα αναβερθούμε έτσι λίγο επιγραμματικά σε αυτό, ήταν υποτίθεται ένα βιβλίο ένα μυστικό βιβλίο κάποιου, κάποιες ενό ενός Ισίδουρου Ποσδγαλή. Το συγκεκριμένο, η συγκεκριμενή είδηση με chain mail πριν από λίγα 24 ώρα. Υποτίθεται λοιπόν ότι αυτό σε ηλικία 18 ετών έφυγε από τη Σοβιετική Ένωση όπου σπούδασε οικονομικά, γύρισε το 40 στην Ελλάδα, μπήκε στην αντίσταση με το ΕΑΜ, και το 1952 έγραψε ένα ε, βιβλίο με τίτλο «Πατριωτική οικονομική πολιτική» που εξέδωσε από τον εκδοτικό οίκο «Μπιστηρλή». Λοιπόν, μέσα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο υποτίθεται ότι δεν υπάρχει, αλλά κυκλοφορούσε από χέρι σε χέρι, κατά κάποιο τρόπο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Πόσδαλης, Προβλέπει ότι χώρε όπω η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Ιταλία θα γίνουν στο μέλλον στόχο του διεθνού κεφαλαίου, μόλι φτάσουν το νόμισμα του ευρώ, τέλο πάντων το νόμισμα το ενιαίο τη Ευρώπη, το άθροισμα των δικών του χρεών, συνεχίζει, που με τέχνη και κόπο θα του το έχουν φορτώσει, θα ισορροπεί, θα αντιπροσωπεύει το χρέο μια ψευτοένωσης ώστε να ισοφαρίζει τα κέρδη των Γερμανογάλλων και των υπεριαλιστών συμμάχων του. Δηλαδή, στην ουσία, το βιβλίο αυτό που ουσιαστικά αντικατόπτυριζε τη σημερινή κατάσταση. Τώρα το θέμα είναι το εξής ότι έψαξαν αρκετός κόσμος να δει τι γίνεται. Δεν υπάρχει τέτοιος κύριος Πόσδαλης μας θυμίζει διάφορες ιστορίες που έχουν προκύψει κατά καιρούς, και την υπόθεση με τον Ανατολή και τις δηλώσεις Κίσικερ, πολύ μεγάλες ιστορίες αυτές. Ένα tip να πούμε, το εκδοτικό οίκος Μπιστυρλή, uh, όπως το είπα, ναι, ακριβώς, είναι το ίδιο nickname κατά κάποιο τρόπο που χρησιμοποιούσε ο Μιτσι για να σατυρήσει έναν γνώριμό μας στους χώρους εναλλακτική αναζήτησης Τον κύριο Ιλιακόπουλο Οπότε δεν ξέρω τώρα, εδώ υπάρχουν δύο τινά, Είτε πρόκειται για μία χόξ που έστεισε κάποιο και προώθησε τη συγκεκριμένη ιστορία για να γελάει Έτσι και έβαλε αυτόν τον συγκεκριμένο γρίφο Για μένα περί, περί, αυτού περί αυτού πρόκειται Αλλά δεν είναι μόνο για το γέλιο Αλλά δεν είναι μόνο για το γέλιο γιατί οι συγκεκριμένες ιστορίες έτσι, Οφείλω να σου πω επιφέρουν... με τον τρόπο που λ ε, έχω μπει πολλές φορές στον πειρασμό να αρχίσω να παίζω με αυτό το σύστημα είναι πολύ εύκολο κάποιος ο οποίος χαρακτηρίζεται και τρολ βέβαια να πει ότι Θέλω να παίξω με όλου αυτού και να αρχίσω να κατασκευάζω ψεύτικε ειδήσει οι οποίε είναι αληθιφανεί και μπορεί να φτάσουν και στα ναι, τηλεοπτικά ναι. κανάλια πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Εδώ μεγάλα δίκτυα παγκοσμίω έχουν να παράγει αναπαράγει Σωστά. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα, αλλά τέλο πάντων μην μου βάζετε μη βαζ, μη του πειρασμού. <laughs> και από τη στιγμή που και η κατάσταση του κόσμου είναι τέτοια, είναι ακόμα πιο εύκολο να διαδοθεί ε, κανεί. Όλα πλέον τα πιστεύει, ακού απόψει, μιλάνε όλοι, προβληματίζονται. Δεν είναι κακό πάντα αυτό. Να έχουμε όμω αυτό το κριτικό πνεύμα που λέγαμε και πηγέ. Αναφορά στι πηγέ, βρε παιδιά. Το νούμερο ένα. Α, μήνα δύο λεπτά. Γιατί έχουμε εξαντλήσει το χρόνο που έπρεπε να αφιερώσουμε στο κεντρικό μα θέμα. Θέλω να κάνουμε μια αναφορά σε κάποια ορυκτά. Έχει δύο λεπτά ακριβώ. Έτσι, χαρακτηριστικά για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχει στον ήλιο μοίρα δεν έχει παραγωγικού ε, πόρου. Μάλλον δεν έχει πόρου καθόλου. Δεν μπορεί να έχει βιομηχανία. Την αφήνανε βασικά, όχι αν ήθελε. Τέλος πάντων στα ορυκτά μας, τον Μπετονίτη έχουμε την πρώτη θέση στην Ευρώπη και δεύτερη παγκοσμίως. Ε, το 2008 εξάγαγαμε 1,5 εκατομμύριο τόνους. Ο Περλίτης έχουμε πρώτη θέση παγκοσμίως, 25% της, παρα... της παγκόσμια παραγωγής. Σιδύρονο παράγουμε κάθε χρόνο το 7% της ευρωπαϊκής που καλύπτει τις του 7% της ευρωπαϊκής αγοράς ή 2, ή 2 με 3% της παγκόσμιας. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει πρωτογενός ε, νικέλιο. Η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. όλοι οι άλλοι εισαγάγουν την πρώτη ύλη και στη συνέχεια δευτερογενό μέσω της βιομηχανίας τους παράγουν νικέλιο. Υπάρχει ουράνιο στη Δράμα και τις ΣΕΡΕΣ, βεβαιωμένα έχουμε εντοπίσει 1.525 τόνους, η ΚΑΣΕ, έχουμε συνολικά 10.000 τόνους ουρανίου, το οποίο είναι ίσως μια επένδυση για το μέλλον, είναι μεγάλη συζητήση πριν και ενέργεια βέβαια. Ε, βέβαια επένδυση για το μέλλον των μεγάλων δυνάμεων, έτσι. Ε, ναι, ναι, τώρα το αυτό. δικό μας δεν ξέρω, έτσι όπως Τώρα πάμε, το, το ουράνιο είναι τόσο πολύτιμο, που. Γίνονται και πόλεμοι. Πρέπει δηλαδή να, να μαζευτούμε δηλαδή. πολύ, δηλαδή αν είμαστε 300 εκατομμύρια Έλληνες, ίσως κάτι γίνει. Να, ναι, έτσι. <laughs> να έρθουν και από τις, <laughs> από τις απικίες. Ναι. Ε, και για να κλείσω το θεματάκι, όλα αυτά τα στοιχεία που σας ναι. ε, ανέφερα περί των ορικτών, τα έχω αντλήσει από το μια μελέτη που έχει καταθέσει ο κύριος Πέτρος Τζεφέρη ο οποίος είναι δόκτρο μηχανικός μεταλλίων και μεταλλουργός του ΕΜΠ και δουλεύει στη διεύθυνση πολιτική ορεικτών πρώτων του Οπότε του ΥΠΕΚΑ. Το Υπουργείο περιβάλλοντο, ναι. να καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι στην ουσία μια επίσημη καταγραφή ότι τι συμβαίνει με τα ορεικτά στη χώρα. Έχει και... Έχω βρει μια μελέτη εδώ στο διαδίκτυο που είναι έτσι αρκετά αναλυτική ως προς το θέμα των ορεικτών. Ίσως θα την ποστάρω, θα τις, uh, την ποστάρουμε στην... Uh... Στην να σας, πίλη. Στο ναι. Facebook για να την ε, δείτε κι εσεί. Είναι πολύ έτσι, χρήσιμη. Ωραία. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα για σήμερα τουλάχιστον. Έχει, έχουμε ξεπεράσει κατά 8 9 λεπτά το χρόνο μα. Έπρεπε να είχαμε πάει σε μουσικό διάλειμμα. Θα πάμε δώσει... τώρα σε μουσικό διάλειμμα. Έχουμε δώσει κάποια αρεθίσματα. Να αρχίσουμε έτσι να σα ζεστέλουμε. Συνέχει... Νομίζω αυτό το κεντρικό θέμα που είπαμε για γερμανικέ αποζημιώσει και πετρέλαια να σα έβαλε λίγο στο κλίμα. Γιατί τώρα θα περάσουμε, στο τη γνώμη μου, στο κυρίω πιάτο τη εκπομπή είναι Συνέντευξη με τον Χρήστο Κασταμονίτη, ο είναι εδώ στο studio και μας ε, περιμένει υπομονετικά. Φαντάζομαι ότι θα θέλει να βάλει φωτιά στα μικρόφωνα, έτσι δεν είναι, Χρήστο. Ε, ε, Ωραίος. Και εμεί το ίδιο θέλουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα μουσικό διάλειμμα. Να μα στείλετε ό,τι θέλετε μηνύματα κτλ. email ε, και ε, SMS. Ραδιοφωνική αστρική πύλη στο facebook και stargatefm.p.gmail.com στο email. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσω εδώ. 20 χρονιά Ατλαντής. Αστρική Πύλη και πάλι μαζί σα. Είμαστε λίγο μετά το διάλειμμα εδώ πάντα στον Ατλαντή FM Έχουμε εδώ την συνέντευξη με τον κύριο Χρήστο Κασταμονίτη, τον οποίο και καλωσορίζουμε στην Αστρική Πύλη. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ ωραία. Καλώ ήρθε, Χρήστο. Φαντάζομαι ο Νικό σου αρέσει. Ε, γιατί όχι, να είμαστε έτσι άμεση στη συζήτησή μα. Έχουμε ενώ, θεωρώ πολλά να πούμε. Είναι και πολλά τα ερωτήματα. Ο θέλει να Μηνά, νομίζω ότι μέσω του Facebook ειδικά και το email μπορεί να διατυπώσει ερωτήματα τα οποία θα προκύψουν έτσι κατά τη διάρκεια της συζήτησης μας με τον κύριο Κασταμονίτη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτή την συνέντευξη, Παύλα, συζήτηση. Ε, λοιπόν, πολλοί λένε και μας το είπαν και άνθρωποι μέσα στο Facebook ποια κρίση, για ποια κρίση μιλάτε όταν έχει αποδειχτεί ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου ουσιαστικά α, μαγείρεψε τα ελληνικά στατιστικά με σκοπό να εισέλθουμε στο δούνο του. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, Χρήστο, ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό. Ε, εν μέρη συμφωνώ, το είπα και στην ομιλία μου στη Μέτακον, αλλά το ξεκινήσουμε λίγο, λίγο πιο παλιά. Και όταν λέω λίγο πιο παλιά ας πάμε στο 1828. Α, τόσο, <laughs> τόσο λίγο πιο παλιά. Όταν ένας... Ε, καταδικασμένο καταχραστής υπάρχει και τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα ο Αλέξανδρος Κοντοστάβλος παραδίδει την οικονομική μελέτη στον Ιωάννη Καποδίστρε το πρώτο κυβερνητή της Ελλάδος λέγοντάς του ότι στο ταμείο της Ελλάδος ευρέθη ένα ισπανικό δίστυλον πιθανώς κύβδιλον δηλαδή όλη αυτή η ελληνική επικράτεια η ελληνική κοινότητα το ελληνικό κράτος, το ελληνικό έθνος ξεκίνησε με ένα ε, πλαστό Ισπανικό δίστηλο, το οποίο μάλιστα δεν το έπαιρνε κανένας από το Ταμείο για να πληρώσει κάτι, γιατί το καταλάβανε ότι ήταν πλαστό. Ε, έχουν ξεκινήσει και έχουν γίνει έξι χρεοκοπίες στην Ελλάδα, και όχι φυσικά αυτή η περίφημη του 1897, το δυστυχώ επτωχεύσαμε από το Χαρίλαο Τρικούπη, το 1893 μάλλον και όχι το 1897. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε... Θα καταλήξω στο ερώτημά σου, αν θέλετε λίγο να σας πω πόσο ιδιώθηκε μεταξύ τους οι χρεοκοπίες. Ναι, βεβαίω, μπορούμε Ή να πούμε ώρα. λίγα λόγια. Η πρώτη έγινε το 1827, πριν ο Τούκαν ξεκινήσει να έρθει ο Ιωάννης Καποδέστριας σαν κυβερνήτης και ουσιαστικά ήταν, η Ελλάδα είχε 4-5 διαφορετικές αρχές. Ήταν η, η αρχή της Πελοπονίσου, η αρχή της Στερεάς Ελλάδας και της ε, ε, Ρούμελης και η κύριο καθένας όποιον από τότε αντίστοιχους found managers οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν αγγλοεβραίοι ή γαλλοεβραίοι και θα το συνδέσω μετά για ποιο λόγο το λέω αυτό το πράγμα, είναι αποδεικμένο δεν είμαι ρατσιστη εναντίον κάποιε κάποιες εθνικότητες και κάποιο λαού. Ε, πέραν ένα δάνειο το οποίο ήταν το κογλυφικό, δηλαδή Πέραναν 10.000 χρυσά νομίσματα, στην Ελλάδα φτάνουν τα 1.000 διότι κρατιόντουσαν τα 9.000 για ασφάλιστρα και για πιθανή εγγύηση και οι οπλαρχηγοι παίρνουν πέραναν από 200-300 ο και δεν έμενε τίποτα στο ταμείο. Το 1827 έγινε αυτό που λέμε αδυναμία πληρωμής. Η ανεξαρτησία της Ελλάδος έχει γίνει το 1830 με τη συνθήκη του Λονδίνου στην οποία μπήκε ένας μικρός όρος που έλεγε ότι οι εγγυήτρες δυνάμει έχουν δικαίωμα να μπουν και να κάνουν ό,τι γουστάρουν μέσα στην Ελλάδα στην τότε Ελλάδα που ήταν ο Πελοπόννησος και η περιοχή τη Αθήνας Οπότε μιλάμε δηλαδή για ένα κράτος το οποίο ουσιαστικά ουδέποτε ελευθερώθηκε Μπανανία, μπανανία Το 1843 που εμείς το ξέρουμε από την 3η του Σεπτέμβρη και από την περίφημη επανάσταση εντός αγωγικών για να δοθεί το Σύνταγμα και να διαγραφεί η υπερήφημη έκφραση ελέου θεούστου που υπήρχε για τον Όθωνα έχουμε τη δεύτερη χρεοκοπία ε, στην οποία εμείς ξέρουμε για το Σύνταγμα και αγνοούμε ότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι αποβίβασαν ε, από αυτή αυτής της που έγινε το 1853 και τις συνεχόμενες αδυναμίες να πληρώσουμε μέχρι το 1853 15.000 παίζων ναι, ναι, ήρθαν και πεζούν στον Πειραιά. Και... Η πρόθεση Πατσίφικο είναι αυτή. Όχι, είναι λίγο αργότερα από... αυτή. Ναι, ναι. Ε, και επί μια δεκαετία είχαν την κατοχή της Ελλάδας. Ε, Απόρρυο αυτής της δεκαετίας είναι ότι έγινε η λεγόμενη Οκτωβριανή Επανάσταση των Ελλήνων. Υπήρξε και αυτό το πράγμα, όχι κομμουνιστική, διώξανε τον Όθωνα και περιμένα μετά για δύο χρόνια τον Βιβερ bon Γεώργιο της Δανίας. Να έρθει και να μα το παίξει βασιλιά σε ένα μέρο το οποίο δεν το γνώριζε ούτε καν στο χάρτη. Και λέω να περιμένανε δύο χρόνια, διότι πολύ απλά δύο χρόνια έκανε να έρθει στην Ελλάδα ο Γεώργιο. Γιατί έπαθε σοκ όταν του είπαν ότι θα γίνει βασιλιά στην Ελλάδα. Και απέτησε γύρω στα 15 εκατομμύρια χρυσέ φράγκα τη εποχή, που τα χρεώθηκε η Ελλάδα, για να κάνει ένα ταξιδάκι με του φίλου του γύρω στον κόσμο. Και έτσι ξεκινήσανε και τα επόμενα χρέη. Η, επο, η υπόθεση Πασίφικο η που αναφέρει, θέλω να την πω στο τέλο για να σου συνδέσω και το τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και όσο συμβαίνει περίεργο, αντανακλάται από αυτή την υπερήφημη υπόθεση. Λοιπόν, να συνεχίσω. Το 1893 έγινε η χρεοκοπία από τον Τρικούπη. Απόρρια αυτή τη χρεοκοπία είναι ο ψεύτικο πόλεμο του 1897. Ο Ελληνοτουρκικό πόλεμο, ο οποίο έγινε ουσιαστικά ε, και οδηγήθηκε η Ελλάδα στον αυτόν τον πόλεμο από το παλάτι γιατί το παλάτι είχε ομολογίες του ελληνικού δημοσίου και έπρεπε να πληρωθούν και πληρω... πληρωθήκαν μόνο όταν έπεσε πλέον το μέτωπο του 1897 και κεντύνευσε ότι χτίστηκε τα τελευταία 70 χρόνια από το 1821 ως το 1897 ε, να το χάσουμε μέσα σε 10 μέρες σταματήσαν λίγο έξω από το δομοκό οι Τούρκοι στη συνέχεια έχουμε τον πρώτο εθνάρχη που το μνημονεύουν όλοι τον ελεύθερο Βενιζέλο. Στα χεράκια του το 1932 έγινε η επόμενη χροκοπία της Ελλάδας. Από το 1897 έως και το 1936 η Ελλάδα ήταν κάτω από την Διεθνή Οικονομική Επιτήρηση. Ε, μέσα σε αυτή την Διεθνή Οικονομική Επιτήρηση το 1932 η Ελλάδα πτώχευσε. Προσέξτε δεν πτώχευσε το 1922 που έγινε με κρασιατική καταστροφή και πτώχευσε το 1932 και μας έσωσε, όσο και αν σφαίνεται περίεργο, ο Μεταξάς. όπως ο, ο Μεταξάς βέβαια έκανε ένα άλλο κόλπο. Έφαγε τα αποθέματα του ΙΚΑ, αυτό που πληρώνουμε τώρα εμείς. Το ΙΚΑ είχε στηθεί από μια ιδέα του βασιλιά Αλέξανδρου Αυτούμου που τον κλαδέψα μέσα σε δύο χρόνια τάχα με Μαϊμού, ότι το δάγκωσε Μαϊμού, και ό,τι είχε καλό στηθεί ναι με κάποια πράγματα για την αμυντική δυνατότητα της Ελλάδος και για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον πόλεμο του Σαράντα τα είχε στο νου του Μεταξάς όμως έφαγε τα αποθέματα του ΙΚΑ τα οποία τα πληρώνουμε ακόμη και σήμερα Βέβαια ε, ακολούθησε ο πόλεμος μετά οπότε δεν είχαμε και πολλούς γέρους, να, γέρους ενώ οι πιο ηλικιωμένους Έλληνες να χάρουν τα, τα καλά μια σύνταξη, οπότε βλέπει μπροστά μάλλον ο μεταξά είπε ότι... Γιατί να μεταφάω. Οι πρώτοι γέροι που θα παίρναν σύνταξη βάσει του προγράμματος του ΊΚΑ ε, ο διαβολική συμπτώσεως θα παίρνανε στις αρχές του 1967. Σας θυμίζετε ποτέ ημερομηνία. <Κι> <Κι> για να δείτε μετά και για ποιο λόγο έγινε και ένα πρόβλημα με το 2009. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε ένα ταβαντούρι με τον... Ξενοφών Ζολώτα, ο οποίο ευτυχώ τον βοήθησε ο Θεό και σε 104 χρόνια για να έχουμε μια σύνδεση, και πιστεύω ότι ήταν ένα από του ελάχιστου Έλληνε οι οποίοι προσπαθήσαν κάτι να προσφέρουν στην Ελλάδα, ο οποίο πιέστηκε από την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, του άλλου γέρου, με υπουργό οικονομικών τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, από αυτού μόνο ο τελευταίο ζει, που υπέγραψε τη χειρότερη Τανιακή Σύμβαση που έχει γίνει ποτέ. Υπάρχει και χειρότερη από αυτή που έχουμε τώρα. Σε χωρίς να παίρνετε υπόψη ότι είχαμε πληρώσει από το 1893 έως το 1932 τα χρέη μας και ότι είχαμε δύο πτωχεύσεις αναγνωρίστηκαν όλα τα προπολεμικά χρέη από το 1881 δηλαδή, δηλαδή ό,τι πληρωμές είχαμε κάνει απλά τις ξεχάσαμε ακυρώθηκαν ε, και προσέξτε αυτό είναι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι το 1964 ε, υπάρχει από τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο το ακαδημαϊκό από το 1954 προσπάθεια να παρθούν οι, οι γερμανικές αποζημιώσεις πίσω τις κλείνει εν μία νυχτή ο άλλος εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής mm. παίρνοντας 103 εκατομμύρια μάρκα και οι ιταλικές αποζημιώσεις ε, ε, πληρωθήκαν βάζοντας τις κολόνες της ΔΕΗ οι βουλγαρικές αποζημιώσεις δεν έχουν πληρωθεί ποτέ, οι βουλγαροί έχουν κάνει χειρότερη ζημιά από ε, όλοι οι Θράκοι πάνω και οι Δράμα έχουν καταστραφεί από του Βουλγαρούς και έχουν σκοτωθεί χιλιάδε άτομα. Και καλό θα είναι οι Δραμινή και γενικότερα τι περιοχέ τη Θράκη, ε, ερευνητέ και ιστορικοί, να βγάψουν και αυτά τα βιβλία, γιατί περισσότερο έχουν χάσει του παππούδε από αυτό. Λοιπόν, να πω λίγο ένα κόλπο. Yeah. Το 1964, που υπογράφηκε αυτή η συνθήκη, ε, έγινε και μια προσάυξη 71% για του στόχου υπημερία. Ε, προσέξτε να δείτε που είναι το κόλπο. Καθορίστηκε να πληρωθούν αυτά τα χρέη. Σε 45 χρόνια. 1964 και 45 χρόνια, 2009. Τότε που ξεκινάει η κρίση στην Ελλάδα. Γιατί, διότι όλα αυτά τα χρέη με την ε, παρέμβαση της Χούντας θεωρήθηκαν εξολογιστικά. Και τι σημαίνει αυτό. Δεν πλήρωνε ο προπολογισμό της Ελλάδος, αλλά... Ζήταγε η ΔΕΗ ένα δάνειο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το οποίο στην πραγματικότητα ήθελε μόνο το 1 εκατομμύριο δολάρια και τα υπόλοιπα 999 εκατομμύρια δολάρια ήταν αποπληρωμή αυτών των αποζημιώσεων. Όπως καταλαβαίνετε αυτά τα 45 χρόνια φορτώθηκαν στις 10 όλα αυτά που ακούγατε τα λοιπά και το 2009 έσκασε σαν όριμο φρούτο αυτό το πραγματάκι. Ε, εντάχει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια γινόντουσαν αυτό που λέμε... Ε, Μαγειρέματα και φτάνομαι στην περίφημη, σε αυτό που είχα αναφέρει και στην ομιλία μου, ότι εδώ πέρα έχουμε τρία πράγματα. <coughs> Πρώτον, έχουμε άγνοια το τι χρωστάμε πραγματικά. Το είχα εξηγήσει στην ομιλία ότι α, οι Financial Times λένε ότι χρωστάμε 265 δισεκατομμύρια, και όχι 365 δισεκατομμύρια. Έχουμε άγνοια σε ποιους τα χρωστάμε. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή είχαμε 365 δισεκατομμύρια και καλούσαμε να έρθουν να τα πάρουν, δεν ξέρουμε ποιοι θα έρθουν να τα πάρουν. Και πολύ πιθανόν κάποια δισεκατομμύρια να μην έρθει να τα πάρει κανένα. Να είναι πλασματικά. Και Α, τρίτον... Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, ποιος τα παίρνει τα χρήματα? Αυτή τη στιγμή τα παίρνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν μας ενημερώνει ποιους πληρώνει. Δηλαδή τα κουπόνια που κόβουμε, αυτά λέγονται ομόλογα ε, bonds ε, με κουπόνια. Υπάρχει κατηγορία που είναι... Βγαίνει ένα ομόλογο και σου λέει ότι έχει από κάτω κουπόνια, τα κόβει κάθε χρόνο και πληρώνει του τόκους Και υπάρχουν και τα ομόλογα τα οποία έχουν εσωματωμένο μέσα τον τόκο και όταν πληρώνονται στη λήξη του, πληρώνονται το, και τον τόκο. Αυτά είναι τα, και τα πιο ε, ληστρικά, θα έλεγα. Τα κουπόνια, με, τα κουπόνια μαζεύονται σε μια επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχονται στην Ελλάδα και λένε πάρκε τα κουπόνια και δώσε μα λεφτά, δεν σε νοιάζει τα πήρε. Μάλιστα. Λοιπόν, να και, και τελευταίο και... αυτό. Ναι. Όντω έχει γίνει. Όντω έχει γίνει. Αυτό δηλαδή δεν είναι. Απλώ δεν τα βρήκαν οι κύριοι στη μοιρασιά. Και όποιο θέλει, εγώ εδώ είμαι να έρθει να μου πει ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Το έλλειμμα τη Ελλάδα το της 2009 φουσκώθηκε κατά 11%. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο εισαγγελέα του Αερίου Πάγου σήμερα το πρωί. Δηλαδή συνεχίστηκε αυτό το... Το... το σκηνικό αυτό. Φανταστείτε, μια εβδομάδα πριν μιλήσαμε στη Μέτακον και πραγματικά βρέθηκαν τα στοιχεία ότι 11% είναι η αύξηση του 2009. Η κρίση ότι υπάρχει, υπάρχει. Το θέμα είναι. Ποιο την έχει προκαλέσει και τι πραγματικά είναι οι συνέπειε που έχουμε εμεί. Βέβαια, σε μας πάνω. κύριε Κασταμονίτη, όπω δήλωσε και ένα υπουργό τη ελληνική κυβέρνηση, αν συνεχίσουμε αυτή τη κουβέντα, θα γίνει μακελιό. Ναι. Περί των ευθυνών για τα παραποιημένα στοιχεία τη ελληνική στατιστική υπηρεσία. Εγώ πιστεύω το εξή. Καταρχήν να πω ένα πραγματάκι για να καταλάβω. Σαν να σε αυτόν τον Έλληνα υπουργό, να πω ότι ο Τσολάκο Γλου θα έχετε ακούσει τον κύριο Τράγκα να φωνάζει. <coughs> Ο όλους αυτού του θεωρούμενου δοσολογού. Ο Τσολάκογλου ήταν ένα ήρωα του πρώτου παγκοσμίου Πολέμου, στρατηγό των ελληνικών δυνάμεων, ο οποίο παρέδωσε την Ελλάδα στου Γερμανού και δεν έκανε αυτό το έστω το διάβημα, δηλαδή να καθίσουμε ας πούμε, και να δώσουμε την υπερπάντων και υπερτελευταία δρανίδα του αίματο μάχη για του Γερμανού, να του καθυστερήσουμε. Λοιπόν, ο Τσολάκογλου είπε το εξή. Εγώ όταν μου ζητήθηκε λέπτους και τηλετικούς Από τους Ναζί να υπογράψω την κατάλυση του ενιαίου Και αδιαιρέτου της εθνικής Κυριαρχία Παραιτήθηκα Οι κύρια αυτοί που κάνουν χειρότερα πράγματα από αυτό Δεν έχει παρετηθεί κανένας Προσέξτε αυτό το πράγμα Και το δεύτερον, Ένας Άγγλος Ευρωβουλευτής Ο Φάρας να, είναι ναι, ναι, πολύ γνωστό για τι δηλώσει του καριέρα. Ο οποίο αυτό είναι, είναι σε καριέρα. Είναι ο, σαν τον παλιό του Λεωνίδα τον Κυρκό. Δηλαδή έκανε ένα ακόμα το Independence Party of Britain and Scotland, δηλαδή πετώντα έξω τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ουαλία, θεωρώντα ότι η Βόρειο Ιρλανδία πρέπει να ενωθούν με ε, την τη Νότιο Ιρλανδία, δηλαδή α πούμε έτσι. Και η Ουαλία α γίνει ανεξά το κράτο μόνο. Στο κάτω-κάτω γραφή το μόνο που προσφέρει στο αγγλικό Ηνωμένο Βασίλειο είναι τον πρίγκιπα κάθε φορά που είναι ο διάδοχος του θρόνου ε, βγήκε και είπε τρία πράγματα, τρεις, τρεις λέξεις είναι σημαντικό χαρακτήρισε αυτόν τον επίτροπο που θέλουν οι Γερμανοί ως Gauleiter, πρέπει να ξέρετε ότι κάποιες εκφράσεις και κάποιες λέξεις στη γερμανική επικράτεια απογορεύονται διανόμω εάν πάω εγώ τώρα στο μόναχο και καθίσω και δω τον φίλο μου τον Μινά και του πω είσαι Gauleiter, μπορεί να με συλλάβει ο αστυνομικό Γερμανό και να με κλείσει μέσα έξι μήνες. Να σας θυμίσω όσοι παρακολουθούν τα μεταφυσικά και διαβάζουν ε, για τον Χίτλερ ότι ο Ήρβινγκ, ο οποίος μέχρι το 1974 το θεωρούσαν τον κορυφαίο βιογράφο του Χίτλερ, όταν γύρισε και είπε ότι δεν έχει γίνει το ολοκαύτωμα των Εβραίων, τον συλλάβαν στην Αυστρία. Υπάρχουν τέτοιοι νόμοι. Λοιπόν, είπε μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε... σε πολλές χώρες, ναι, ναι, ναι. Και για το Λοκάθιμα και για την. Ψ, ναι. Και στη Γαλλία και για του Αρμένιους. Αρμένιους Αλλά το, οι Τούρκοι προσπαθούν να το καταστρέψουν. Λοιπόν, να το καταργήσουν. Ο Φάρα λοιπόν είπε το εξή. Είπε ότι αυτό που θέλετε να βάλετε στην Ελλάδα είναι ένα γκάουλάιτερ. Απευθύνθηκε στο Ρομπέι και του λέει: Είναι δυνατόν στην Ελλάδα το 50% των νέων είναι άνεργοι και αυτό είναι δικό σου κατασκεύασμα. Και κάθεσαι ατάραχο και με κοιτά και μετά επειδή προφανώ προφανώς με την άκρη του ματιού του τον Παρόζου να γελάει του λέει ότι πρόσεξε οι απελπισμένοι άνθρωποι κάνουν απελπισμένε ναι, ναι. πράξεις αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι είμαστε απελπισμένοι αλλά το θέμα είναι το ερώτημα που βάζω και στον εαυτό μου μέχρι τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις διότι και σήμερα που το βγήκαν 3000 άτομα έξω Τόσο είχε με τη βροχή, 3.000 άτομα Αλλά προφανώς αυτή είναι πιο απελπισμένη από εμένα Που εγώ κάτσα στη ζέστη του σπιτιού μου Αλλά το θέμα είναι ότι μέχρι τι είμαστε απελ... ε, διατεθειμένοι να κάνουμε Και πόσο απελπισμένοι είμαστε Γιατί κάθε μέρα μας περνάνε φοβίες Όχι τρόμο, προσέξτε φοβίε. Ο τρόμος είναι άλλο πράγμα ε, Να φοβάσει αυτό το πράγμα, μη γίνει αυτό, μην γίνει αυτό, μην γίνει αυτό Ένα παράδειγμα θα σα πω εγώ συμφωνώ ότι δεν υπάρχει κρίση και καταρχήν ξέρω και από δικές μου πληροφορίε ότι λεφτά υπάρχουν μέχρι και το Πάσχα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή και να μην μας δώσουν τίποτα και από πληρωμή του, του περίφημου ομολόγου του Μαρτίου γίνεται και λεφτά υπάρχουν για να πληρωθούν οι μισθοί μέχρι και το Πάσχα. Απλούστερα το θέμα είναι το εξή. Μας λέγανε μέχρι την πέμπτη το βράδυ πρέπει να γίνει το συμβούλιο των αρχηγών. <Τι>... Την Πέμπτη το βράδυ γύρισαν και είπαν: Όχι, λέει εντάξει, μα παίρνει μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή το βράδυ είπαν θα το συζητήσουν το Σάββατο. Το Σάββατο το βράδυ είπαν: Όχι, το Σάββα... το... την Κυριακή το πρωί. Την Κυριακή το πρωί είπαν: Όχι, την Κυριακή το βράδυ και το καθεξή. Και τελικά τώρα συζητήσαν σήμερα τη Δευτέρα που ήταν το διορισμό για αύριο. Τελικά τόσο κρίσιμα τα πράγματα να έχει πέντε μέρες, ε, περιθώριο. Κύριε και κατά και κατά βγαίνει και ο κύριο Σαμαρά και και λέει ότι. 13ο και 18ο το μισθό τους σώσαμε Και βγαίνει ο κ. Βενιζέλος και λέει ότι Τους έχουμε σώσει από την 5η Τελικά τι ισχύει Γιατί συζητάγανε σε αυτό το κυριακό εργασιακά είναι το πρόβλημα Και δεν υπογράφημε τον καλό το μισθό και οτιδήποτε άλλο Μου φαίνεται παίζουν το τυρί και το ψωμί Δηλαδή ξέρεις κάτι δεν σου το 13ο και το 14ο Λαθροσομίωσα το μισθό κατά 20% Που είναι σαν να σου κόβω το 13ο και το 14ο Και κάτι περισσότερο κά ναι, να πούμε ότι επίση ε, λέγανε ότι τον Οκτώβρη τελειώνουν ε, τα λεφτά. Είδαμε ότι εκδηλώσει δόθηκε τον Δεκέμβρη τελικά. Τελείωσαμε δύο μήνε μετά, τα είχαμε τα χρήματα. Τέλο πάντων, ε, αυτά ίσω είναι και λεπτομέρειε μπροστά σε αυτή την κατάσταση που ζουν πολλοί συνανθρωποί μα. Ήδη νομίζω, βέβαια δεν έχω διασταυρώσει την είδηση που πρέπει να το κάνουμε πλέον, ε, εκδιώθηκαν άστεγοι από το κλειστό του roof γιατί έπρεπε να γίνει ένα αγώνα μπάσκετ με αυτό τον καιρό. Ναι, ναι. Αυτό ισχύει το... όπω και ότι περίπου 500 με 600 άστεγοι βρήκαν κάποια στιγμή σε μια αίθουσα του αεροδρομίου των Σπάτων ε, καταφύγουν. Φύλλη... Όπω συμβαίνει αρκετά διεθνή ναι, αεροδρομία αυτό και του βγάλανε έξω με τη βροχή. ή και ας πούμε στο Παρίσι ζουν άστεγοι στο μετρό. Δεν το έχουμε δει ακόμα εδώ αυτό στην Ελλάδα. Αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, πιστεύω ότι είναι θέμα μηνών. Να δούμε ανθρώπου να κατακλείζουν κάποιου Κλειστούς ζεστού χώρου, ειδικά για το χειμώνα. και για μένα καλά θα κάνουν. Βέβαια, αν μυρίζουν ούρα στο mm. μέτρο, δεν νομίζω ότι θα προβληματίσει πολλούς. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι, μια εικόνα που δεν θα ήθελα και μια οσμή δεν θα ήθελα Καλά, να μην στην Ελλάδα Είγα... με τη Γαλλία, είναι πιο βρώμικη. Τα κόπρανα που υποτίθεται έχουν φέρει τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, ζουν και εκεί ακόμα. Με συγχωρείτε για αυτόν τον χαρακτηρισμό. Ηταν ήπιο. Συγγνώμη, και για όσου τρώνε φυσικά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, Χρήστο, ε, θα μπορούσαμε να πούμε κάποια πράγματα λίγο για τη γενεαλογία τη εξουσία, Δηλαδή ναι. να συνδέσουμε έτσι λίγο την, την κρίση και τα ονόματα, ίσω τα οποία παίζουν, να μην, να, να μην πλατιάσουμε γύρω ναι. από αυτό. Απλά να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με και διεθνεί παράγοντε και παράγοντε μέσα στην Ελλάδα που συνδέονται διαχρονικά με τέτοιου είδου ιστορίε. Καλά, η γενεολογία στην η εξουσία στην Ελλάδα είναι πανεύκολη. Δηλαδή από το 1940 και μετά είναι Μητσοτάκης, καραμαλή Παπαδρέου Μητσοτάκης, και Παπαδρέου με διαφορετική σειρά. Το θέμα είναι το εξή, ότι ξεκινάμε από το 1830, που τα κόμματα αυτά που μπήκαν, μπήκαν στι πρώτε εκλογέ για να φτιάξουν μια ε, κυβέρνηση η οποία ήταν κυβέρνηση <coughs> Μαριονέτα ε, για να υποστηρίζει του Βαβαρού από το 1833 και μετά, ε, ουσιαστικά ε, ήταν από το. Ήτανε, από... από όρια το... κάποιων εγκοινήτριων δυνάμων δηλαδή υπήρχε το Αγγλικό κόμμα, το Ρωσικό κόμμα και το Γαλλικό κόμμα Ναι, οι ε... πολιτικοί τότε στην ουσία ναι. ε, Ίσως δεν παίζανε τώρα είναι πιο κρύφα τα πράγματα, δεν είναι τόσο καθάρα τότε στα 1800 λοιπόν οι άνθρωποι λέγανε εγώ θέλω να προασπίσω τα συμφέροδο των Ρώσων ή των Γάλλων ή των ναι. Άγγλων Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο βέβαια αυτό το πράγμα Ένα κόμμα που δραστηριοποιείται σε μια χώρα Να έχει το... Να, ο επιθετικό προσδιορισμό που το χαρακτηρίζει Να αφορά μια άλλη χώρα ναι. Είναι αδιανόητο καλά, Τέλος πάντων έτσι ήταν νομίζω καλά, Το ελληνικό στι... από την αρχή τη δημιουργίας του εξάλλου στην Ελλάδα, Μπορεί και... να χαρακτηριστεί ως ένα προτεκτοράτο των ξενοδυνάμενων Βέβαια δεν θέλω να μείωσω τον αγώνα που... ναι. Και το αίμα που έχει σαν οι Έλληνες ήρωες. Ωστόσο. Χρωστάμε, και έχουμε... Χρωστάμε δανεικά και παίρνουμε δανεικά από τότε. Το ελληνικό κράτο από την αρχή τη δημιουργία του. Ακριβώ, όπω το είπα. Παίρνει δανεικά τα οποία πάνε και χαμένα κιόλα. Βέβαια, για να, για να κάνει κριτική σε μια κατάσταση, πρέπει να, δεις με... να τη δεις με τα μάτια εκείνης εποχής εποχή. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πρόκειται για έναν λαό ο οποίο ήταν επί τέσσερι περίπου αιώνε σκλαβωμένος κάτω από ένα άλλο καθεστώ. Οπότε πιστεύω ότι και οι ίδιε γενιέ. Είχαν ξεχάσει και σε επίπεδο ιδιοσυγκρασία το τι μπορεί να σημαίνει ένα ελεύθερο κράτο και το πώ θα έπρεπε να, φέρθει, να φερθούν οι πολίτε ενό ελεύθερου κράτου. Οπότε προσωπικά εγώ δεν θεωρώ και τόσο α, αφύσικη αυτή την κατάσταση με τα φιλορωσικά, φιλογερμανικά, φιλογαλλικά Όχι, κόμματα. αλλά είναι αφύσικα τα άτομα τα οποία ήταν στην εξουσία. Παραδείγματο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: ο κοντό Σταύλο που σα είπα στην αρχή, που ήταν ε, καταχραστή, ε, αυτό. Ε, Είχε το σπίτι του εκεί που είναι ε, τώρα η παλαιά Γερουσία Στην Οδό Σταδίου που είναι πίσω ακριβώς από το άγραμμα του Κολοκοτρώνη ε, Αυτό ξέρετε στην αρχή όταν ήρθε ο Οθωνας ήταν εκεί το παλάτι Μέχρι να χτιστεί το, το παλάτι που είναι η Βουλή τώρα mm. ε, Και είχε βγει ένα περίφημο τετράστιχο Διότι ο Κοντός είχε πως καταχράστηκε χρήματα Ο Κοντός ήταν υπεύθυνο ε, για το, ε, το νομισματοκοπείο Για να κοπούν τα νομίσματα. Και για τις, αγγλικές, για τις φρεγάτες που φτιάξαμε στην Αμερική Οι οποίες δεν ήρθε καμία ποτέ στην Ελλάδα Αυτό κοστήσερα κάπου 3-4 εκατομμύρια χρυσέ, χρυσά γαλλικά φράγκα ε, Και παράλληλα ε, Αυτός ήταν έμπορος στην στη περιοχή της Οδυσσού Φανταστείτε πόσα αποδεδειγμένα στις μασονικές στοές τη περιοχή εκείνης οι οποίες ήταν πολύ αναπτυγμένες βέβαια από την πλευρά της φιλικής εταιρείας βοηθήσαν πολύ την Ελλάδα αλλά από την πλευρά μετά το τι κάνα στην Ελλάδα είναι περίεργο ε... αυτός λοιπόν είχε το σπίτι εκεί πέρα μέσα και του είχε βγάλει κάποιος ένα τετράσικο που του έλεγε το σπίτι σου κοντό μοιάζει ω φρεγάτα Εξ Αμερικής Εξ αυτού πηγάζει κάπως έτσι Δεν μπορώ να το πιάσω τώρα το ρήμα ακριβώς δηλαδή, σαν Να δεις εσάνα του λέγει ότι έφαγες λεφτά από τις φρεγάτες Και έφτιαξες αυτό το σπίτι ε, Να σας πω επίσης ότι ο Μαυροκορδάτος Ήταν ε, ο αρχιταμίας Του, ε, του βοηβόδα της ε, Μολδοβλαχίας ε, Ουσιαστικά εδώ έτσι κάνω μια άτυπη διαφήμιση θεωρώντας ένα πάρα πολύ καλό λογοτεχνικό έργο του το Άγγελικεδέμονος του κυρίου Καλπούζου που γράφει αυτή την ιστορία ε, Ήτανε οι φαναριώτε, παρόλο που βοηθήσαν πάρα πολύ στην επανάσταση του 1821 Ήταν όλοι του ανεπικημένοι και στις μασονικές τοές και στις τεκτονικές τοές Είχαν πολύ μεγάλη ε, εμπειρία στο εμπόριο και ήτανε τιμή του να πηγαίνουν στη Μορδοβλαχιά και να Τρώνε τα λεφτά του κόσμου. Ξέρετε, εκεί του έλεγε ο Σουλτάνο: πήγαινε, δίνουμε με 100.000 χρυσά νομίσματα το χρόνο και μετά κάνει ό,τι θέλει. Και εκεί ήταν απίστευτε συνθήκες συνθήκε. Όπω επίση στα, στα Γιάννενα, ε, ο Γιώργιο Σταύρου, ο οποίο ήταν ο πρώτο διοικητή τη Τραπέζη τη Ελλάδο, ε, αν πάτε στο, στην Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδο, ε, άμα πάτε μέσα στο κτίριο τη Εόλου θα δείτε και την πρωτομή του, ήταν ο ταμείο του Αλή Πασά λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν και sorry για την έκφραση παρθένες ή ήξεραν τη διαχείριση του χρήματος και αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να ξέρουν τη διαχείριση του χρήματος η πρώτη οι ανθρωποι επρεπε να ξερουν την διαχειριση μετά το 1850 γιατί μέχρι το 1850 είχαμε ας πούμε υπουργό στρατιωτικών τον Κίτσο Τζαβέλα Έτσι. Ε, ή ας πούμε είχαμε πρωθυπουργό τον Κανάρη ο Μηνάς και εγώ επειδή μένουμε κοντά στην πλατεία Κυψέλη, ξέρουμε ότι είναι η πλατεία Κανάρη. Γιατί παρακατώναν το σπίτι του και ίσω ήταν ο πιο χαζός από όλου. πια είναι η νέα δεν έφαγε τίποτα. Το σπίτι του ήταν ένα χαμόσπιτο που μάλιστα ούτε καν προλάβανε να το σώσουν και είναι τώρα μια πολυκατοικία τη Ελλάδα. Χρήσιμο να σε ρωτήσω κάτι, επειδή θα πρέπει να κλεινουμε και κιόλα σιγά-σιγά. Ναι. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα και να πούμε το εξή. Ε, πού βλέπει ότι οδηγείται εν τέλει όλη η κατάσταση, λίγο σύντομα, Δηλαδή η όλη η κατάσταση με την ελληνική κρίση. Πώ προβλέπει, ε, λαμβάνοντα υπόψη όχι βέβαια μόνο τι ε, δυνάμει οι οποίε κατευθύνουν τα πράγματα προ μια κατεύθυνση, αλλά έχοντα υπόψη σου και τον παράγοντα ελληνική κοινωνία, που ίσω κάποια στιγμή. Ναι, για να συμπληρώσω την ερώτηση που άρχισε ο Μινά. Ε, κύριε Κασταμονίδη, ή Χρήστο, τέλο πάντων, ε, πιστεύει ότι τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν από τον ρου τον οποίο έχουν ήδη πάρει, δηλαδή, υπάρχει περίπτωση ένα λαό. Να τους στατινάξουμε όλε στον αέρα Αν δεν τους στατινάξουμε εμείς δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άλλος, αγγλικό, ε, κάποιος άλλος λαός ε, από τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να κάνει κάτι Εγώ θα ήμουν απερήφανος να αντιδρούσαμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σαν τους Ισλανδούς που στο κάτω-κάτω του γραφείς του τα φάγανε αλλά μετά τους πετάξαν και έξω Ξέρετε η Ισλανδία επισήμως έχει πτωχεύσει τους βλέπετε να πεθαίνουν κάθε μέρα, κανένας δεν έχει πάθει τίποτα. Βέβαια η Ισλανδία εκεί που είναι, μάλλον κανείς δεν θέλει να Άμα σταματήσει τον Μπακαγιάρο, θα τρως κονσέρβα. αέρος. Έτσι. Βέβαια η Ισλανδία νομίζω ήταν και... Πολύ μικρότερη Εντάξει, η προέλευση. Η Κύπρο απλά... δεν παράγει παραγει... τίποτα και τσουπ ξαφνικά βγαίνει το πετρέλαιο. Η, Μάλτα... η Μάλτα δεν παράγει τίποτα παρά μόνο οι υπότε. Τσουπ ξαφνικά η Μάλτα δεν έχει πρόβλημα. Η Μάλτα είχε παλιότερα ένα νόμισμα που κόστησε η λίρα τη Μάλτα 625... 625 δραχμές Δηλαδή θέλαμε να πιστέψουμε ότι είχε 625 φορέ καλύτερη οικονομία από την Ελλάδα. Ένα άτυπο βέβαια. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εγώ πώ τα βλέπω τα πράγματα. Αν τα αφήσουμε κανονικά σε καθεστώ επιμηλία. Όπως είπε ο Μινάς στην Αρχή, για άλλα 40 χρόνια, με ευρώ, το ξαναλέω πάλι, ακούω τον κύριο Καζάκη, ας πούμε, το οποίο επειδή γράφει και στο ίδιο περιοδικό με μένα και στο Τρίτο Μάτ και στον και ε, έχει βγάλει και πρωτοσέλιδο ότι καιρός να πάμε στη Δραχμή, καιρός να πάμε στη Δραχμή. Δυστυχώ για εμένα και θα μ' ακούνε ε, ε, φιλικά μου πρόσωπα και θα πούνε ε, είναι δυνατό να συμφωνήσεις θα συμφωνήσω με την κυρία ε, Κουτσίκου, μα, ε, την πρώην Υπουργό. Ε, ναι, η οποία είπε το εξή. Έτσι και πάμε στη χρονοκοπία θα έχουμε ρεύμα με το δελτίο, και όχι για δύο μήνε που λέει ο κύριο Γαρουφάκη, παραδείγματο χάρη, μου, αλλά για, για δύο αιώνε κτλ. Γιατί πολύ απλά, ξέρετε, αυτό που έχει πέσει κάτω το βαράνουμε πιο εύκολα, τον κλωτσάνα πιο εύκολα. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε τρία πράγματα. Ή αυτή τη λύση που σα είπα στη Μέταγων, δηλαδή ουσιαστικά να πει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να, να κόψει χρήμα που ουσιαστικά είναι αέρα κοπανιστό, να το αποπληρώσει και μετά να μα δανείζει με Euribor για να ησυχάσουμε. Ή να κάνουμε αυτό που έκανε ο Μεταξά, να και ένα καλό που έκανε επίση ο Μεταξά, που αρνήθηκε για δημοσιολογικού ε, ε, λόγου και για καθεστώ απέκθεια να πληρώσει τα χρέη, εκεί θα έχουμε τράβαλα μεγάλα. Ή πολύ απλά. Κάνουμε ένα πόλεμο. Ε, το... Έχω να βάλω και μία, ίσως μία επέκταση αυτή της τελευταίας ναι. πρότασης. Ή να οργανώσουμε το κίνημα στην Ιταλία, θα έλεγα, γιατί η Ελλάδα σω ε, να την καταφέρουν να γλιτώσουν με το ελληνικό πρόβλημα. Όχι, η... ε, όχι... και ακόμα και να πτωχεύσει ενδεχομένω. Όχι, η Ιταλία. Αλλά μα κάνει η Ιταλία. Η... Η... Η... Η... Η... Η... Η... πρέπει να ξέρετε ότι έχουν μια λογική ότι είναι η Βόρειο Ιταλή και η Νότιο Ιταλή. Ε, ε, δηλαδή, η Νότιο Ιταλή είναι οι φτω... φτω... φτω... φτω... φτω... φτω... φτωχοί άνθρωποι, η Βόρειο Ιταλοί είναι οι πιο πλούσιοι. Δεν μιλάνε μεταξύ του. Μην νομίζετε ότι έχουν συνοχή. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, οι δεν έχουν συνοχή. Μόλι πιθανότητα το διαλυθήκανε. Οι Ιταλοί. Επειδή ακούω τώρα πρόσφατα για κινήματα ανεξαρτησία και ακούω κάτι βλακίε για Κρήτη και για Ιόνια νησιά, που εγώ είμαι και από την Κέρκαιρα κτλ. και αυτά είναι οι λιθιότητε, α πούμε. Αν υπάρχουν 10 γραφικοί στην Κέρκαιρα και 20 γραφικοί στην Κρήτη, το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά οι Ιταλοί έχουν κόμμα τη Λίγκα του Βορρά που έχει πει ότι εγώ δεν του θέλω του κάτω τους του βρωμιάριδε. Ναι, τους του ίδιου. Αυτό που έχω να πω είναι το εξή. Ο και αλίμον, αν δοθεί αφρομή με τον ορεικτό πλούτο τη Ελλάδα, να ξεκινήσει πόλεμο. Γιατί Οι πληροφορίε που έρχονται από το στράτευμα Προς εμένα Είναι ότι Όταν πιέζεις τον απλό το λαό δεν έχει κάτι να κάνει Όταν όμως ένα παλικάρι 24 χρονών σηκώνεται πάνω με ένα F-16 Φορτωμένο με όπλα που μπορούν να κάνουν Μια πόλη Ισοπεδωμένη σε ένα δευτερόλεπρο να Πάτε με ένα σκουμπιού Και επειδή πιέζονται τώρα τελευταία Αυτή είναι και η λιθιότητα των, των, των κέντρων εξουσία πάνω των αόρατων, που εγώ πιστεύω ότι είναι κατευθυνόμενα από την Αμερική, που βάζουν του Τούρκου και μα πιέζουν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλο λαό να μα Δηλαδή, τα Σκόπια είναι ένα σούπερ μάρκετ να ανοίξει, α πούμε, και να του κλείσει μέσα σαν τα ποντίκια. Έτσι, τέτοιο στυλ είναι. Οι Αλβανοί δεν ξέρουν τι του γίνεται. Είναι το Κόσοβο από τη μια μεριά. Ακούτσου βλακίζει, Ραούτσεκά και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, έτσι και περάσουν την Ήπειρο, ας πούμε, δεν θα μείνει ούτε ένα. Ή οι είναι Βουλγαρες που οι οποίοι δεν ξέρουν. Αυτή τη στιγμή οι μόνοι που μας απειλούν... Ας μην δυναμητίζουμε και το κλίμα Όχι, με τους άλλους Όχι, δεν είναι το θέμα να δυναμητίζουμε. Το θέμα, ότι... το... το θέμα είναι το εξής ότι... Πιο πολλοί ξε... έχουμε πρόβλημα με τους Γερμανούς παρά με τους ασταθί... Βαλκάνιους γείτονες ασταθί... μας. είναι ο ασταθής παραγόντας. Τους Γερμανούς δεν μπορείς να τους κάνεις πόλεμο. Στους ναι, Γερμανούς μπορείς να τους κάνεις ένα πόλεμο ως εξής Σταματήστε να παίρνετε τι Mercedes και τη BMW και τα λοιπά. Υπάρχουν και κάτι ωραία Γιαπωνέζικα αυτοκίνητα, γουστάρετε. Εγώ χρήστο να το, έτσι, το σταματήσω Δεν ναι. θα παίρνω Mercedes και Πόρσε Νομίζω μην θα ναι, βρίσκεσαι στο κίνημα Να σου πω ε, όμω ε, ότι γελά, το... γελάς Αλλά ε, yeah, η yeah, Πόρσε μέχρι yeah. το 2009 Είχε γραμμή παραγωγής η Πόρσε για την Ελλάδα ναι, το Εγώ νομίζω φοβάμαι... ότι και η Λάρισα, αν δεν κάνω λάθο, ήταν η πόλη με τι περισσότερε πόρσε. Λοιπόν, για να τελειώσω λίγο και να σα πω το εξή: Ότι ό,τι και λέμε τώρα, τα διεθνή κέντρα κτλ., ο ασταθής παράγοντα είναι. σηκώνεται ένα παλικάρι πάνω που θέλει να περασπίσει στα κυριαρχικά δικαιώματα που τον έχουν μάθει έτσι στην σχολή Ευελπίδων και στη σχολή Κάρων. Και τον πιέζει ένα Τούρκο. Και αυτή τη στιγμή σκέφτεται και άλλα πράγματα. Ότι έμεινε ο αδερφό του άνεργο κτλ. Δεν το έχει σε τίποτα. Και είναι σενάριο που αυτή τη στιγμή τρέχει στην σχολή πολέμου. Και καλό έναν στρατηγό, ένα οποιοδήποτε άλλο να βγει και να μου πει στον αέρα ότι όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Να σα πω κάτι το εξή. Το σήκωσα σήμερα στο blog μου το Ανοπέα Τραπώ. Με τα Φόκλαντ. Αυτή τη στιγμή, σε εν παγκόσμια κρίση, η Αγγλία με την Αργεντινή ετοιμάζονται για πόλεμο. Μπείτε μέσα διαβάστε. Στέλνει πυρηνοκίνητα υποβρύχια και αεροπλανοφόρα και ανέβασε από 100 στρατιώτε σε 1.300 στη δύναμη στα Φόκλαντ. Που εδώ στην Ελλάδα καθόμασταν 20 χρόνια και πιστεύαμε τι βλακίε. Ότι επειδή ο Γιώργο λέει είχε πει ότι είχε εκεί πέρα για την ομάδα ΕΕ για κάτι τέτοιο Δηλαδή, τα ακούω και τρελέω μου. Θέλω να πέσω κάτω από το παράθυρο, α πούμε, τα Λοιπόν, δε, μην, ξεχάσετε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει γεωπολιτικό πόλεμο, υπάρχει πόλεμο για τι πρώτε ύλε. Αυτό θέλουν να μα φάνει. Δεν, δεν του νοιάζουν οι Έλληνε. Οι Έλληνε σα μην μείνει κανένα. Θέλω να συμπληρώσω πάνω σε αυτό, στο θέμα τη γεωπολιτική. Νομίζω ότι ήταν το Stratford, ένα Think Tank ή κάποιο άλλο Think Tank. Το οποίο λέει ότι στην ουσία το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τώρα, γιατί είπαμε να το βλέπουμε και λίγο <coughs> μακροσκοπικά το θέμα, δηλαδή το τι θα γίνει με το χαρά τη ΔΕΗ, okay, μπορεί σε πέντε χρόνια ας πούμε, να μην μα απασχολεί. Ωστόσο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει να επιλέξει συμμαχίε, αυτό έθετε. Ότι η γεωπολιτικά έχει αρχίσει και απομονώνεται χώρα και πρέπει να διαλέξει μεριά. Πρέπει να βρει έναν ισχυρό σύμμαχο. Ε, δεν, υπάρχει. Ίσως... δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ θα συμφωνήσω με την φράση του πρώην πρόεδρου τη Δημοκρατία του Σαλτζετάκη, που είπε ότι είμαστε έθνο ανάδελφων. Δεν υπάρχει άλλο έθνο που να είναι αδελφικό προ εμάς. Όχι, δεν θα είναι αποσυμφέρον. Ακριβώ. Αποσυμφέρον, ε, ε, αποσυμφέρον, να σα πω κάτι. Σφουγγοκολάρη θα είναι μια ζωή Ρώση. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή και τώρα πιστεύετε ότι αγαπήσαν οι Ρώσοι τώρα την Κύπρο. Μην τρελάθουμε κιόλας. Και για να σου πω έτσι ένα λίγο εντάκι και ναι. να κλείσω, να σου πω κάτι επειδή έθεσε προηγουμένως την υπόθεση Πασίφικο. Η ναι. υπόθεση Πασίφικο είναι μια, μια γελιότητα την οποία ακόμα και τώρα φανταστείτε ότι ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα της σε 64 χρόνια βασιλείας, της βασίλισσας Βασίλισσα η οποία απέφθινε στο Πρωθυπουργό. Ξέρετε, οι Άγγλοι Βασιλεί δεν του βλέπαν τον Πρωθυπουργό, λέγανε: Υπάρχει ένας ένα βλάκα που διοικεί τα δικά μου. και εγώ είμαι μόνο σε μία αίθουσα. Ο υπαλληλό του. Ναι, πράσιμα. μπράβο, τα λοιπά. Η οποία η υπόθεση είναι ω εξή εντάχει. Εβραίος, ονόματι Πασίfico, ή ο οποίος ήταν γεννημένο από Άγγλους γονείς σε πορτογαλική ε, ε, περιοχή και ήταν και κάποια στιγμή πρέσβης ε, ε, ε, της Πορτογαλίας, εκδιώχθηκε από, την, από το Γιβραλτάρ και μετά έρθει στην Αθήνα. Κάποια στιγμή, και στο Μαρόκο ήταν, κάποια στιγμή έμενε εδώ πέρα στην Ελλάδα, στην οδό ε, ε, Καραϊσκάκη τη Συνοικίας Ψηρή. Ε, ε, Επάγγελμά του, το κογλίφος, εκείνο το χρονικό διάστημα, Υπάρχει ο ιερός νάος του Αγίου Φιλίππου, ξέρετε όπως κατεβαίνουν τις γραμμές του τρένου Έκανε τον επιταφιό του Επειδή στην Ελλάδα είχε έρθει επίσκεψη το 1849 Ο γαλλοεβραίος μεγαλοτραπεζίτης Ρολφ Τσίλτ Και όχι Ρολτ όπω το λένε λοιπά, ε, Γύρισε ο Όθωνας και είπε Δεν θέλω να κάνετε το περίφημο έθιμο της κάψης του Ιούδα όμως οι χριστιανοί το κάνανε, βγήκε στο, στο μπαλκόνι του σπιτιού του ο Πασίμφικο, τους προκάλεσε και του καταστρέψαν το σπίτι. Κάναν βανδαλισμό. Αυτός αμέσως, επειδή ήταν και Άγγλος ε, υπήκος, πήγε στην ε, Αγγλική Πρεσβεία και η Αγγλική Πρεσβεία πίεσε την Ελλάδα να πληρώσει τότε το αστρονομικό ποσό των 900.000 δραχμών. Ε, μιλάμε ένα απίστευτο ποσό. Τελικά δεν υπήρχαν αυτά τα λεφτά. Φανταστείτε δηλαδή ότι αν υπήρχαν αυτά τα λεφτά η Ελλάδα δεν θα χρειαζόταν να πάρει δάνεια. Και είχαμε αποκλεισμό της Ελλάδας για δύο χρόνια του Άγγλους. Μας, ε, μας κάνανε ε, κατάσχεση όλων των πολεμικών πλοίων ε, πλήν εκείνων που είχαν αγγλικά ονόματα. Και στο τέλος αποδείχθηκε ότι από τις 900.000 δραχμές που έπρεπε να πληρώσουμε, που ήταν ογκοδέστατο ποσό, έπρεπε να πληρώσουμε μόνο 100.000 και αυτά πάλι τοκογλυφικά. Mm -hmm. Ο... Ο Άγγλος Πρωθυπουργός ονομόταν... Ο Άγγλος Εξωτερικών Ονομαζόταν Palmerston Για τους Άγγλους Θεωρείται Ένας από τους χειρότερους που πέρασε ποτέ Και ε, μάλιστα υπάρχει ως επίλογος το εξής ότι ο Άγγλος πρίσβης Λάιονς είχε απαντήσει τότε στο Δραγούμι και του είχε πει γνωρίζεις πόσο εγκρίνω την πολιτική του Λόρδου Πάλμεστρον και όμως δύσκολα συγχωρώ την απόφασή του επί τέσσερις μήνες να αναστατωθεί η Ευρώπη χάρη του Πασίφικο και να πιστεί μικρό κράτος δημιούργημα μάλιστα αυτού, δηλαδή του Πάλμεστρον γιατί Θεωρείται και σού ο Πάλμιστρων Αυτός που μας κατέστρεψε τότε Και εγώ προστάθαψα κατά χρέο στο Πασίφικο Θα ντρεπόμουν όμως να προκαλέσω και προστασία τέτοιου είδους Δηλαδή θέλω να σας πω ότι για, για έναν εβραίο πολίτη Τέθηκε σε καθεστώς ε, απόλυες της εθνικής κυριαρχίας Για μία ακόμη φορά η Ελλάδα από τις εγκύτριες δυνάμεις αυτή τη στιγμή οι φίλοι μας Υποτίθεται ότι και οι σύμμαχοι στον Άτωο υποτίθεται ότι είναι οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, αυτοί που μας βάζουν το πιστόλι στον Κρόταφο και μας λένε άμα δεν πληρώσετε χρεοκοπία. Τι άλλο να πω. Νομίζω ότι ήταν το ιδανικό κλείσιμο για αυτή την συνέντευξη χήμαρο. Χρήστο ήθελα να σου πω ότι μάλλον... Δεν χρειαζόταν καν να σου θέσουμε ερωτήσει. Δηλαδή, το πήγαινε μόνο σου πολύ ωραία. Δηλαδή, είχαμε ετοιμάσει διάφορε ερωτήσει. Εγώ δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω κάτι. Ήθε, ήθε, ήθελα να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά έχει πειράσει η ώρα. Σχετικά με του οίκου αξιολόγηση, για του ανθρώπου που είναι πίσω από αυτού, για τα hedge funds. Ε, Θα θέλαμε πολλέ ώρες για να τα πούμε. Πολλέ ώρε. Μια εκπομπή, δύο ώρε δεν μπορεί να καλύψει. Αντίστοιχα, επειδή βλέπω το πόσο στο facebook κάτι για, τον... της κρίσης, ναι. Ναι. για την Τράπεζα τη Ανατολή, έτσι λίγο ένα. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Αντωνίου που είπε για την τράπεζα της Ανατολής και η αλήθεια για τις συμμετοχέ και τέτοια πράγματα, να σας πω ότι εγώ, Σαν συλλέκτη και σαν ε, μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Πανελλήνιας Νομισματική Ένωση, που μαζεύω νομίσματα, γραμματώσουμε και χαρτονομίσματα, επειδή είχε και πάρα πολύ ωραία μπουρντούρα η συγκεκριμένη μετοχή, έχω καμία 65 με 70 στο σπίτι. Δηλαδή, βάσει με αυτά που λέγανε, πρέπει να έχω κάπου στα 24 με 25 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα που μου φεύγουν από εδώ, θα πάω σε μία δόη που θα βρω διανυκτερεύουσα, θα πληρώσω 360 ευρώ. θα μα επίθεση με αυτά που λε, θα έρθουν να γερμανικά όλοι. Πολύ ευχαριστώ, όπω θέλετε. Δεν ισχύει okay. αυτό πράγμα. Μην ακούτε ότι το καθένανε, υπόθηκε από έναν δημοσιογράφο ο οποίο ήταν στα τελειώματα το κανάλι που, στο οποίο ε, συμμετείχε και απλώς έπρεπε να γεμίσει τις εκπομπές. Είναι όντω υπόθεση ότι ήταν άλλο ένα χόκς στην ουσία, τέλος πάντων το κυνηγούσαν βέβαια άνθρωποι νομικά αλλά στο eBay μπορεί να αγοράσει αυτή τη στιγμή οι μετοχές. Με 1500-2000 με ευρώ, ναι, ευρώ, όταν παλιότερα στο μοναστερά και της έπαιρνες με ένα ευρώ το ρολό. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον και κύριο Κασταμονίτη Να είστε καλά Ευχαριστούμε και για τον χυμαρό λόγο του Μας είπε πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα ακούμε και για πρώτη φορά η Ειδικά η ιστορική αναδρομή που έκανε νομίζω ότι θα κάλυψε οποιονδήποτε ε, ε, Ήρθε και ο Μηνάς που είχε πετάχτε για μια δουλίτσα Πάμε Έχει ένα πάρα πολύ πολύ πολύ σύντομο Α, Όχι δεν θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε του συνεργάτες μας Θα προλάβουμε θα ναι, για και να του δύο οπωσδήποτε. Λοιπόν, ο, θα είναι ο Κώστο ο Μαυραγάνη τα μέσα επόμενα λεπτά μαζί μα, με τη στήλη τη επιστήμης τη προωθημένη επιστήμης Και λίγο αργότερα, αν μα ακούν τα παιδιά, θα έχουμε και τον Μιλτιάδη Τσαμπόγα από την Καλαμάτα για το εναλλακτικό ταξίδι. Έτσι, είναι οι δύο ραδιοστήλε τη Αστρική Πύλη, οι οποίε μαζί με τον Γιώργο Αδαμόπουλο και τον Γιώργο Ιωαννίδη μα κρατούν συντροφιά κάθε εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έχουμε μαζί μας τον Κώστα τον Μαυραγάνη. Κώστα, μας ακούς. Παρακαλώ. Καλησπέρα από την Αστρική Πύλη. Αν θε ε, Κώστα, εν να αρχίσουμε τη στήλη, γιατί μας έχει μείνει λίγος τελικά. Είπαμε να πούμε πολλά πράγματα για την κρίση και πολλά περισσότερα, ίσως σε μια επόμενη εκπομπή. Πάμε, λοιπόν. Καταρχάς, καλησπέρα. Λοιπόν, ε, σήμερα θέλω να ασχοληθούμε με τους hackers. Και όταν λέω θέλω να ασχοληθούμε με του hackers, έχω να πω για την ΣΟΠΑ, την ΠΥΠΑ και την ΑΚΤΑ για το οποίο έχουμε ακούσει όλοι λίγο πολύ αυτέ τι μέρε, καθώ έχει ξεσπάσει πραγματικό πόλεμο στο ίντερνετ λόγω τη επικείμενη επίθεση όπως χαρακτηρίζουν πάρα πολύ στην πειρατεία. Ε, και είναι γνωστό από τα γεγονότα τη προηγούμενη εβδομάδα το γεγονό ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί με τον τρόπο τη έναν στόχο, καθώ στοχεύτηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνη, από hackers οι οποίοι εντάσσονται στην ομάδα των ανώνυμους. Ε, το θέμα είναι ότι η όλη ιστορία και έχει αρχίσει να παίρνει μια έκταση παραπάνω από τις άλλες Κανείς, καθώς δεν ισχύει το ότι πλέον επιτίθενται οι σε κάποιους συγκεκριμένους στόχους και υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες τους κυνηγάνε αυτό που έχει γίνει ε, τελευταία είναι να σημειωθεί μια αντεπίθεση των hacker προς τις ίδιες αρχές ασφαλείας ε, σε περιστατικό συντονισμού τη δράση ανάμεσα στην βρετανική και την αμερικανική αστυνομία για να βρούνε λίγο παρά κάποια επιπλέον στοιχεία σχετικά με το ποιο είναι οι ανόνιμοσμού που λειτουργούν. Ε, αυτό το οποίο διαπιστώθηκε και βγήκε στην δημοσιότητα λίγο καιρό μετά ήταν ότι οι ανόνιμο είχαν παρακολουθήσει τι συνομιλίε ε, ανάμεσα στου αστυνομικού και από τι δύο πλευρέ του Ατλαντικού, οι οποίοι υποτίθεται συντόν σαν ενέργεια του για να φτάσουν λίγο πιο κοντά στι δρίε αυτή τη οργάνωση. Με λίγα λόγια δεν θα ήταν η να πει κανείς ότι ετοιμαζόμαστε για έναν δεύτερο, για έναν δεύτερο, δεν υπήρχε πρώτο, συγγνώμη, ε, για έναν διαδικτυακό πόλεμο. Αυτή τη φορά ανάμεσα στους hacker και τις αρχέ ασφαλείας. Τώρα ποια θα είναι η εξέλιξή του και πού ακριβώς μπορεί να φτάσει κανείς, είναι κάτι το οποίο κανείς μπορεί μοναχά να χαναμαντέψει. Μάλιστα. Ε, να πούμε Κώστα ότι το θέμα το οποίο ανέφερε στην αρχή για την άκτα, δηλαδή για τον νόμο το συγκεκριμένο που αναμένεται να πέρασε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει εκδήλωση διαμαρτυρίας αυτό το Σάββατο, θα γίνει ταυτόχρονα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στη πάντρα, στις 5 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία συντάγματο. Στην Αθήνα, στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στη Πάτρα το διοργάνουν το Κόμμα Ελλήνων Πειρατών το οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς Λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σου και σου ευχόμαστε καλό βράδυ. Καλό βράδυ Κώστα και χαρά καλό βράδυ. Ωραία Λοιπόν α, το ομίλητο τσαπόγα θα καλέσουμε τώρα στο κινητό του τηλέφωνο α, θα μας μιλήσει για τη στήλη του Εναλλακτικού Ταξιδιού, ο Μίλτο Τσαμπόγα, μέλο τη ομάδα Gateways, συντονιστή τη ομάδα πιθές και συγγραφέα του βιβλίου Παράξονα Ταξιδιώτη. Εδώ στο Facebook να πούμε ότι υπάρχουν διάφορα μηνύματα από του φίλου μα και τον Βασίλη και τον Γιώργο από τη ΣΑΜΟ σχετικά με, το, με τα θέματα που συζητήσαμε εδώ με τον κύριο Κασταμονίτη. Διάφορα. Τι έχεις να σχολιάσεις λίγο. Χρήστο, θες εντάχει λίγο. Ναι, να... αυτό που λέει ο φίλος μας ο υγρός, σχετικά με, το... με την μήνυση που έχει υποβληθεί στον Οδυσσέα Χατζόπουλο των το... εκδόσεων Κάκτος για τα δικαιώματα του βιβλίου αγώνου του Χίτλερ. Ε, ξέρετε, του ζητάνε ένα εκατομμύριο ευρώ, υποτίθεται ότι έχει πουλήσει 800.000 ε, βιβλία. Από αυτό το βιβλίο το οποίο είναι εγκοδέστατο ε, Κάνει μάλιστα 32 ευρώ Αν δεν κάνω λάθος ε, το, έχω, το έχω στο σπίτι μου Γιατί μάλιστα εγώ κάνω συλλογή Εγώ είμαι μελετητής του Χιτήλιο Το θεωρώ με όλες τις Εντός αγωγικών και εκτός αγωγικών ιδιοφία. Εγώ έλεγα το εξή. Αν θέλεμε να σπάσουμε τα νεύρα των Γερμανών Αυτό το βιβλίο Έπρεπε να το κάνουμε sold out. Δηλαδή α πούμε το, το κουβαλάμε και να πηγαίνουμε, είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά του λεγόμενο ζωτικού χώρου. Μόνο η, η Μέρκελ το είπε αυτό όταν θέλει να μα βάλει τον επίτροπο. Με το ζωτικό χώρο έκανε τον πόλεμο το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο ο Χίτλερ Έλεγε ότι οπουδήποτε υπάρχει Γερμανός πρέπει να δημιουργήσω ένα ζωτικό χώρο, μια ζωτική διαδρομή για να μπορέσω να πάω εκεί πέρα μέσα. Και έτσι μπήκε στην Πολωνία και στην Αυστρία. Ε, σπάστε τα νεύρα των Γερμανών, πιγατε. Πάρτε... Το κύριο τον τρεις, τρεις, τρεις, τρεις φορές. μου την μου στο τρίτο μάτι. Εγώ Ευχαρίστω το Σάββατο. Θα κατέβω να πάρω άλλο ένα έτσι βιβλίο, μόνο και μόνο για να διατηρηθεί ο άνθρωπο ο οποίος έχει βγάλει την ελληνική γραμματεία που δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι 5.500 τόμοι. Υπολογίζει ότι μέχρι να πεθάνει θα έχει βγάλει του 2.000 και να σπάσουμε τα νεύρα των Γερμανών. Μάλιστα. Όντε, το, το θέμα του Κάκτο είναι τεράστιο. Όμω, λοιπόν, έχουμε... έτσι για να φτάσουμε και στο κλείσιμο τη εκπομπή, έχουμε τον Μιλτιάδη τον Τζαπόγα για το ενακτικό ταξίδι. Μίλτο, είσαι μαζί μα, Μίλτο, μα ακού? Δεν μα ακολούν μήπω. Δεν πειράζει. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Α είναι. Θα ξανακάνει κάποια άλλη προσπάθεια, Αντρέα. Μια τελευταία. Ωραία. Θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Υπάρχει και άλλη μια ερώτηση εδώ από τον α, φίλο Βασίλη. Που λέει εφόσον ο πόλεμο είναι οικονομικό, τι θα γινόταν αν του πολεμάγαμε με το ίδιο όπλο, Είναι δυνατόν μια πάση πληρωμών από τον κόσμο σε όλα στι τράπεζε 10, χαράτσια κτλ. παντού. Και αν σηκωθούν όλα τα χρήματα ταυτόχρονα από τις τράπεζες και τα λοιπά και τα λοιπά, πιστεύετε ότι θα άλλαζε κάτι, έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Είναι. είναι η θεωρία του Keynes που λέει ότι αν ταυτόχρονα σηκώσουν το 5% των καταθέσεων από μια χρηματοοικονομική αγορά, θα, γίνει, θα επέλθει η καταστροφή. Είχαν βγει κάποιε τέτοιε διαδικασίε. Στην πραγματικότητα όμω, ξέρετε κάτι, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πολύ δυνατό. Γιατί έχουν μαζευτεί τα τελευταία 1,5 χρόνια 102 δισεκατομμύρια. Προφανώ είχαν πολλά λεφτά στην άκρη που, το, ξέρετε, εμεί τα σηκώναμε. Τελικά δεν, δεν τα είχαν φάει όλα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, ο υποφαινόμενο δεν έχει πληρώσει ακόμα το χαράτσι, έχει πληρώσει μόνο το ρεύμα. Λοιπόν, είναι να του πάσουμε τα νεύρα. Το χαράτσι ήδη καταφέραμε να είναι έξι μήνε για να πληρωθεί. Θέλουν να το κάνουν μόνιμο. Ε, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε συντονισμένα να μην πληρώσουμε τρει λογαριασμού, ας πούμε, του νεαρού. Ξέρετε, δεν σα κόβουν αν δεν είναι πάνω από 100 ευρώ. Κάντε κάτι, πολεμήστε. Αλλά το θέμα είναι το εξή. Το ερώτημα που πρέπει να θέσει ο καθένα στον εαυτό του είναι τι θέλει να κάνει και τι μπορεί να κάνει. Αν συντονιστούμε, θα κάνουμε κάτι. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν. Είναι ο Μίλτο την παρέμβαση από την Όμορφη Καλάματα, έτσι δεν είναι. Ναι, γεια σου, Αντρέα, ακούω. Ωραία. Ωραία, ακούγεται δυνατό Ξάστερο εδώ, ισοπεδωτικό πάμε. Λοιπόν, στη Ρόδο θα μεταφερθούμε, από όσο ξέρω. Πάμε, Μίλτο. Λοιπόν, για σήμερα διάλεξα να κάνουμε ένα νερό ταξίδι μέχρι τα Όμορφα του Δεκάνησα και την υπέροχη Ρόδο, όπω είπα. Εκεί πρόκειται να δούμε ένα σημείο των μεσαιωνικών ετών που αποτελεί ένα δακτικό προορισμό για τον ταξιδιώτη. Κυρίω λόγω ενό τρίλου που το περιβάλλει, α πούμε, και τον οποίο πρόκειται να ξετλήξουμε αμέσω. Σε λιγάκι, μάλλον αφού πούμε πρώτα. Ότι κανεί από την πόλη τη Ρόδου για να πάει και ακολουθεί την παραλιακή διαδρομή που καταλήξει όριο κομμάτι του νησιού από τα δυτικά για να φτάσει στον βουνό, στο βουνό Ακραμίτη. Έναν το οποίο εν μέσω μια πεδιάδα θα να υψώνεται ένα εντυπωσιακό βράχο. Ο εν βράχος βράχο είναι ύψο 200 μέτρων και στην κορυφή του συναντώνται τα ρήπια μεσονικό χειρού. Το οποίο μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί από το τάγμα των Ιωαννιτών Εποτών. Έτσι ξέρουμε ότι είχαν εκεί. Για πολλά χρόνια, ενώ μοιάζει τόσο αποκομμένος από τον γύρο χώρο Πολλά όσο παρελθόν τον ονόμασε μονόλιθο Το μόνο δηλαδή Ή ακόμα καλύτερα το μοναχικό λίθο Παρά το γεγονός ωστόσο το... Μίλτο, αν μπορείς κάτι πρόσεχε με το τηλέφωνο σου Γιατί έχει πολύ θόρυβο Μήπως μην το κουνάς πολύ, δεν ξέρω τι γίνεται Οκ, okay, θα κάνω ό,τι μπορώ, αντρε. Με ακούτε τώρα Ναι, ναι, ναι, ωραία, ωραία Λοιπόν, παρά το γεγονό ωστόσο ότι η ονομασία του βράχου ρεαλιστικά αν το δει κανεί από τη θέση του, έτσι όπω αναφέραμε, που βρίσκεται μόνο κάπου σε ένα σημείο, ένα τοπικό τρίλο έρχεται να χρωματίσει, έτσι με αρκετή φαντασία την τοποθεσία αυτή, καθώ αναφέρει την ύπαρξη ενό μαύρου μυστηριώδη λίθου με παράξενε ιδιότητε, ο οποίο βρίσκεται στα μέλη του κάστρου που υψώνεται πάνω από τον βράχο. Σύμφωνα με τον ίδιο Θρίλο, ο μαύρο αυτό λίθο είναι προτιμότερο να μην βρεθεί ποτέ, μια και από απομακρυνθεί από τη θέση του, τότε το νησί πρόκειται να καταποντιστε. Εδώ αξίζει να κάνουμε μία μικρή παρένθεση, πρώτη ολοκληρώσουμε, για να αναφέρουμε ότι παρόμοιε παραδόσει ε, και ιστορίε υπάρχουν παγκοσμίω. Με διασημότερη, θα την έχετε ακούσει ίσω, αυτήν την Ιερουσαλήμ που μιλάει για τον ιερό βράχο εκεί πέρα, όπου και έχει εκτιστεί προ το 3.000 ετών περίπου ο ναό Σολομόντα, κάτω από τον οποίο ρέουν τα λεγόμενα νερά του χάου. Τα οποία, αν απελευθερωθούν, λέει αυτήν την παράδοση εκεί, ξέρω εγώ θα καταστραφεί ο κόσμο. Τέλο, να συμπληρώσω με κάτι που είχε αναφερθεί στο βιβλίο του Νίκο του Κουμαρδίου, του Ελληνικού Συνεδρίου, κλπ. Το Κάστα και Στέλνε στην Ελλάδα. Από το οποίο μπορεί όποιο ενδιαφέρεται να δει σημαντικά στοιχεία. Ότι για πολλού που τείνουν να ψάχνουν ιστορικέ αλήθειε μέσα σε μύθου, ο λύθο αυτό αποτελεί το αρχείο γνωμιστικό των πολιτικών πραγμάτων. Μια και είπαμε ότι εκεί ήταν και οι Ιωαννίδε Υπότε, έτσι. Το άγιο του του, ενώ για άλλου είναι απλά μια πράξη που έχουν Αυτά παιδιά, γρήγορα όσο μπορούσα έκανα Μπράβο Μλίτο, λοιπόν, νομίζω ωραία. ότι είσαι ένα ιδιαίτερα ταχύ δρόμο Και στο μαραθώνιο είσαι καλός και στο πριν λοιπόν Σε ευχαριστούμε πολύ, καλό σου βράδυ Μλίτο Καλό βράδυ Να είστε καλά παιδιά, χαρά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Γιατί τρώμε ήδη χρόνο από την επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, ήταν η Αστρική Πύλη τη 6 Φεβρουαρίου του 2012. Μιλήσαμε για την ελληνική χρεοκοπία. Είχαμε εδώ τον κύριο Χρήστο Κασταμονή, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Στα μικρόφωνα του Ατλαντή ήταν ο Μινά Παπαγιοργιού. Ο Ανδρέα Παπαντσόπουλο. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα με ένα θέμα έκπληξη. Ανακοινώση θα γίνει από το Facebook και πολύ σύντομα η εκπομπή αυτή η οποία. Νομίζω ότι αρκετοί θα θέλουν να την έχουν στο αρχείο τους, ανέβη στο αρχείο εκπομπών της εκπομπής στο stargatefm.gr Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Επίσης, η